Η λογική ο άνθρωπος πλανιέται μόνο σε λάμπερ μπους βάρεις της του στο πίσω η και σε σε σε κάθε πορεία 2003 κάθε στην σε μια Ελεύθερος ξανά μες στα κοινωνικά αποβλετά Εκτήμησα τη λέξη ελεύθερια Επιστροφή <τ'> στην αγκαλιά της βρίγκης Όλα αυτά που άμαψα πίσω Ένα χρόνο πίσω <ελευθερόλιο> Αναμνήσεις και στιγμές Περνώντας Να να ξαναφήσω Μια εικόνα χιλές λέξεις όνειρα στην τελεία, Σε λιούδες μετατράπηκα να δεί Βιαστονό άφησο Μάλεψα για αυτούς τα έσχατα Και έκλαψα για όλα ματαια Βλέπω τον κόσμο να αλλάζει Μίξε μια ματιά στα αγαπησμένα τοπία Όπου υπέρα μου σχεδιάζει τοπία Διχώς αντικατωπρίσμος το από προσωπία Διχώς αιτία αποστάθεις Όσα νιώθεις μόνος έπαινος για όσα φτιάχνεις Πόσο γεμάτο σε σχέση με όσα παριστάνεις Μαχητής στον ενδύο κόσμο το πάζω σκοτώ Ότι σου εμφυτεύει ο χρόνος Άννα, μοιάζει το λοφόνι με που το βλέμμα σου με την άκρη του πιάνι, νιώσε το. Ακροβατώντα σε σύρμα, τεντωμένο εκπρόσωπο. Την Ανατολή από τον Νότο, Νίκο, μπα ταρτό, Τα πνεύματα νιώθω. Ελευθερώ τον κόσμο αν θέλεις Σκέψω τι θες Για σένα ζεις Για σένα πεθαίνεις Και αν δεν πες τους δε θέλει πολέμους Ακού τη φωνή που λέει τέλος επιτέλους Ζήσε μονάχος το φως καθέθρος μας αδερφός Και αν δεν θέλουν το τελά στους πονέμους Πετανοχές Το κομμάτι που ακούμε είναι από φιλότζομ το και πεντανοχές Θέλεις Κάνω τι θες για σενα <toppingoffs> Μια σένα πεθαίνει. Κι ανεπρέσει, δε θέλα του πολέμου. Στα κούτ τη φόρη που λέει τέλο, επιτέλου. Ζήσε μονάχο, νόφρο, κάθε εθρό. Μα αδερφό και αν δεν θέλουν, τότε αστού ποτέ του. Παιδιά, ενοχέ, απέσ, τον τεράστος, ενοχές, αφές, κόσμο να δει πιο όμορφο. Φώναξε πιο δυνατά όλα αυτά. Πεδο δίπλα σου κάνουν εθόλυφο. Σε θέλουν ξένο, με σένα και του ζήλα σου. Μόνοι μανθροπάκι να αποδέχεσαι τη μοίρα σου. Καταδικασμένο σα, και όταν γύρω σου. Και θα μπορεί να μπορεί να βρει και να πει καπιν επιτέλου. Φίλος σου, αυτήν καριλά σου σε θέλουνε να ζει. Για τον πιστή σου να αγάπα και να ερωτεύεσαι. Μα δεν έχει κόκκινα με στα μούτρα του να πει. Πω κάτι πιο μορφό για πάρτι σου μοιρεύεσαι. Γιατί αν υπάρχει θερό, πρέπει να ξέρει το πώ. Δεν κατοικεί στου ουρανού ούτε στα σύννεφα. Με στην ψυχή καθενό υπάρχει και δεν είναι φω. Για θε να αλλάξει τον κόσμο ξεκινά σήμερα. Με τα ελευθερό τον κόσμο, αφένει. Σκέψ' ό,τι θες Για σένα ζεις Για σένα πεθαίνεις yeah, yeah. Κι αν δεν πες τους δε θέλανες πορεμούς τη φωνή που λέει τέλος επιτέλους Ζήσε μονάχος στο φως κάθε ένθρος μας αδερφός Και αν δε θέλουν τότε τους πορετούς Πεταλογές Ελεύθερο το κόσμα θέλεις για σένα ζεις, για σένα πεθαίνεις Λεδεύε, Και ανεπέστως πεθαίναν τους πολέμους Να ακού τη φωνή που λέει τέλος επιτέλους Ζήσε μονάχος το φως κάθε μας αμπερφός, Και αν δε θέλουν τότε ας τους ποτέ Άνοιξε φτερά πέτα μακριά από κόσμους γκρίζους Κλείστα μάτια τα μας μας κρατάνε το χέρι υποφέρει Δώσε ζωή σου αστέρι το για το μας να συνεβεί. Ο Θεός που προσκυνάνε είναι άδειο, Ο δικός μας είναι άνθρωπο Και έχει άδεια Και πέτανοχες Ξεχνά το θες κατά Τις ποιο μορφές στιγμές σου Ζήσε δίχως αύριο με όλες τις αισθήσεις Το τώρα αφεσού. σου Πέτανοχες Ελευθερώ τον κόσμο για σένα ζει, για σένα με yeah, yeah. Και αν δεν πε του δε πολέμου, θα ακού τη φόρη που λέει τέλος. Επιτέλους, ζε μονάχος, το φω καθ' ο εχθρός και αν δεν θέλουν, τότε α του ποτέ. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από εμένα yeah, yeah. και εσένα. Γεμίσανε τις πλάτες μας αποδημμένα. Ανθρωποί yeah. σου έχουν επιβάλει το σκοτάδι. Ανθρωποί yeah. ευθυνώνται για τη δικιά σου βλάβη. Yeah. Περιπάτα yeah. σε βήματα από λάθο μπερδεμένα yeah. δεν πάρα. Σου, ούτε καν για σένα προσκυλά αυτά που θα πάντα παντασμισμένα και επονά. Σαν μικρό παιδί που βλέπει τέτοια μορφή, μα... ω εκεί λογκώνα. Υπάρχει εκεί που βλέπει, είσαι πιο ελεύθερο, αρκεί να το ατύχει. Κάτοικο, όχι στο πλανήτη μα το σύμπαν. Απειρώ το τι μπορεί να κάνει, δεν στο ήπαν και δεν θα στοτούν. Με το φόβο σου αρέσει το δικό του μακριά κρατούν. Δολεύει να μ' για ένα χαμένο παρελθόν. Όσο κοιτά το μέλλον, κάτι χάνει στο παρόν. Κάτι χάνει στο παρόλοι, πάνε να σου. Κοίτα πιο ψηλά και πέτα. Εννοείται μικρή ζωή για να μην κάνει ό,τι θε. Στον τίδε, στον τίδε, στον τίδε. Μπε τα ντοχέ. Ελευθέρω τον κόσμο, αν θέλει. Στρέψω τι θε για να ζήσει. Σε να πεθαινείς hey, hey. Και ανεπές τους δε θέλαν τους πολέμους Ακού τη φωνή που λέει τέλος επιτελούς Ζήσε μονάχος στο φως κάτω έθρος μας αδερφός Και αν δεν θέλουν τότε ας τους ποτέ τους Hey, τα μοιρά μου αναπτύχθηκαν βίτρο Και κάπου εδώ τελώνει η σημερινή εκπομπή <Τι <Τι> Θα χωρίζεις Εξαφού μας επέτρεψαν οι από πίσω, τελώνει λοιπόν η σημερινή εκπομπή Reclaim The Streets κάθε Κυριακή 6 με 8 με hip hop Αν και δεν συμμετείχα πολύ ρε παιδί, να, να πούμε ένα ικά και να, να στείλουμε έτσι στους ντροφικούς μας χαιρετισμούς ρε παιδί μου, σε που μας ακούσαν και ακούνε την εκπομπή Και, ε, και στο Σύνταγμα ελπίζουμε να πάνε όλα γαλά που έχουμε μάθει ότι έχουν αρχίσει να περθεί με τα Γινε μπολές, οι να και το τελευταίο κομμάτι θα να με τα Από το συντύχιο, κλείνει το Αφού Έλικου μοναξέ στον αγρότη, δε στα σκάφια μια καρδιά. Με μάλε αυτό είναι πράγμα που κανεί δεν το έχει. Μέσα στην κρυζα, πολλοί υποκριτέ είμαστε όλοι. Και καλά να μεταδίπεδα στη Και έτσι, τίποτε λέει, τα Πειρά, Οπότε μην δεν σε νιώθει Επαικδά, τιςμος, τα επιβολή με ανθρώπινε Κανόνα με είναι να είναι πολλέ οι φορέ που νιώθω πω κανέναν το ήρα μου ζωντανό δεν έχει μέλλον. σε δωσα εμπιστοσύνη πήρα πίσω. Καθιά, μπα σιγά, σιγά τα όπλα μου με τα θεία, Και Ετοιμάζομαι να ξεσπάσω σε ανθρώπου που νεύουν του ανθρώπου. Απ' εκλήκω τα μιλά, μαζί μου μιλά με την παρανία την ήπια. Το μάτια μου, κοσμό Μάθε πω δεν είμαι από εδώ, δεν αντιτρώ, Δεν λειτουργώ με του κανόνε του Στοντός με αυτά όνειρά μου και φως ο νοκινισμός Σε έχει κυριεύσει δεν μπορείς να καταλάβεις Απ' αυτά που λέω ούτε μια λέξη Και τέλος μην κείσω χέρεδο κάθε τρελό που προτιμά να μείνει από τα νημιά Τι με τένια να γίνει Τα μοιρά μου αναπτύχθηκαν in vitro Τραχωλάζουν έως θέλουν ένας δύσκολη φυλάκας μου το Τα μοιρά μου Δοτεί τα με κανέναν γύρω μα, χέρι να ομοιώματα. Καριέ κλεισμένε σε μπουκάλια, πεταμένα μακριά τα πόματα. Σχέσει που δεν έχουνε, εξαρχή προοπτική να αναπτυχθούν. Αφού ποτέ δεν έμαθαν. Κάποιοι πώ είναι να πετούν και δεν μα το επιτρέπουν. Όλε οι λέξει γύρω από τη λέξη χρηματρέφουν. Κοινωνία που στις κρεύες τις κοιλά το κομπλεξι, φοβία. Η αποξένωση και ο προσυλλητισμό, ονειροβύραμα. Τηγώντα ασηρμό, κατεδαφισμό πάντων με η στη με ελευθερία Τρέμω στον τείχο, την ψυχή μου τη φιλώ και όταν θα μπορώ ελευθερά Του χείς όλες να την κουβαλώ Το ανάποδο χαμούγελο φοράω Να δείξω πως μπορώ και με λουλούδια και, και με πέτρες να αγαπάω Και ποτέ ας μην αγγείξω την ουτοπική ανθρωπότητα Θα χαλωθεί έστω πως δεν αποζητώ ταυτότητα Καμώματα μεγάλα στο χώμα που κυβερνάω το δίλη που το κάνατε αυτό να προσκύνατε Μονίζομαι με τις φωνές Αστίζομαι στους έρωτες Προσυλληπίζομαι από καρδιές ζεστές και πάμε Συνοστίζομαι με τους τρελούς νελ, και σταθερά πατάμε Προχωράμε με έναν αριάμα νελ, την άσφαλτο δεν κοιτάμε Θα θυμάμαι τι εντάξεις Μηγείρες το υπερέχω μου Για πάντως να έχω τα όνειρά μου στο πλευρό μου Σε σάκες μέρες όμως που το μη φωνάσεις φωνάζεις Αφήσουν τα μοίρα πάνω από τα νερό Πάτσα σε εμά στάζει Εμά στάζει Τα μοίρα μου αναπηδίγάζουν ή μη δρώμα φωνάζουν Επος θέλουνε να αν απαιτηθεί πω σε ελληνικέ, είναι πω σε Μου το Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα τώρα, ναι, εντάξει, γεια, καλό απόγευμα λοιπόν για από εμάς. Ε, ναι, γεια σας και από μένα. Έτσι πριν το παρόν, να ανασκάμε σιγά σιγά ένα σένας, μαζευόμαστε εδώ να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Γεια σας και από μένα. Κάνω στην ώρα. Λοιπόν, ε, έτσι, πρώτα απ' όλα, για, για δύο λόγους, πρώτα απ' όλα γιατί το είχαμε έτσι ψηλοποσχεθεί σε αυτούς μας και... Να ξεκινήσουμε κάποου έτσι, θα ξεκινήσουμε ένα κομματάκι για να μπούμε λίγο σχεδιαστικά και στο κλίμα τη μουσική που ακολουθήσει την επόμενη στην πόλη εκπομπή, δεν αν το καφρέψουμε τόσο πολύ από την αρχή. Βέβαια και το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ιδιαίτερη αξία. Για μα. Θα αφιερώνο με σε ένα φυλακισμένο σύντροφο οποίο, ο οποίο το έχει μια κάποια δύναμη τέλο πάντων, ή αυτή τη πληροφόρηση έχουμε τέλο πάντων. Οπότε αυτό ξεκινάμε με Νάρτεκ και γκουίγκου. έτσι για να μπούμε λίγο στο mood. Δεν θα σα κουράσουμε πολύ με τη μουσική, θα μιλάμε περισσότερο για να είναι προσιτή και προ όλο τον κόσμο η εκπομπή. Αλλά κομπλέ, λοιπόν, ξεκινάμε κάπως έτσι. Radio Revolts 88.7 στα FM στη Θεσσαλονίκη και στο site του σταθμιτά 69, όπως σε όλη την υπόλοιπα Ελλάδα. Ναρκοτεκ και γκουίγκου, αντγιέται το κομμάτι. Όπω είπαμε λοιπόν, ακούμενα Άρκοτε και Google το κομμάτι αδιέ αφιερωμένο σε ένα φίλο μας που είναι στη φυλακή, φίλο και σύντροφο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του, του ευρύτερου είδου μουσική που ονομάζεται Τέκλο και πιο συγκεκριμένα τη υποκατηγορία που ονομάζεται French. Και γενικότερα λέμε, σαν έτσι, αρχικά για να βάλουμε και τον κόσμο ο δεν έχει ακριβώ το νου του περί ως νοσπρόκειται και απλά ενδιαφέρθηκε να μάθει για το κίνημα, το γενικότερο κίνημα τη Free Tekno. Ουσιαστικά, στο πρώτο κομμάτι τη εκπομπή θα μιλήσουμε λίγο για τη γενικότερη νοοτροπία των Free Party, που είναι ουσιαστικά ο προάγγελο των Free Tekno Party, και για την τέκνο μουσική καθ' αυτή, το πώ ξεκίνησε, πώ εξελίχθηκε και πώ χειροποιήθηκε ε, από άτομα ε, παρακείμενη με τη δική μα ιδεολογία, και είναι και αυτό ο λόγο για τον οποίο επιλέξαμε. Να κάνουμε και συστηματική εκπομπή. Θα λέμε να ξεκινήσουμε έτσι όταν θα αλλάξει και η μουσική, να περάσουμε σε πιο, σε πιο old school ήχους, πιο κοντά στην, στην πραγματική techno ρε παιδί μου, Στη, στην πρώιμη techno, όχι πραγματική, και συγκεκριμένα λέγαμε να σας βάλουμε ένα κομμάτι ρε παιδί μου, έτσι, από, τα πολύ προ, από τη μουσική η οποία ουσιαστικά ενέπνευσε τους, τους techno details, για, να, για να, μιλήσουμε, δηλαδή, να μιλήσουμε πρώτα λίγο για την techno-μουσική, ε, συγκεκριμένα το κομμάτι αυτό, μάλλον αρκετό κόσμο παίζει και να το ξέρει. Ε, είναι από μια μπάντα που ονομάζεται Kraftwerk. Ε, συγκεκριμένα το κομμάτι ονομάζεται Robots. Ήταν αρκετά γνωστό και για κάποιο λόγο, με την σύγχρονη αναβίωση τη μουσική, έτσι όπω τα μασουλάνε όλα και τα εμπορευματοποιούν, το χρησιμοποίησαν μουσική των Kraftwerk και ήχου δικού του. Αλλά παρόλα αυτά, δεν πάβει να είναι όντω ε, οι ρίζε τη ε, τέκνο καθ' αυτή. Ε... Το... Γενικά να πούμε και του Κraftwerk ρε παιδί μου ότι ήταν από τι πρώτε μπάντε δεκαετία 80 περίπου που άρχισαν να χρησιμοποιούν τόσο πολύ εκτεταμένα πούμε, πλήκτρα, keyboards, πιο ηλεκτρονική μουσική κτλ. Ναι, λοιπόν και α περάσουμε σε ένα έτσι κλασικό κομμάτι. Να το ακούσουμε ολόκληρο για να μπείτε λίγο στο. να σκεφτείτε το 1977 τώρα, το 1977 κομμάτι. Τι μουσική σκεφτόταν και γράφαν αυτοί οι άνθρωποι. Τι μπορεί να σκεφτόταν ε, τότε. Ε, είναι λίγο κάψιμο, ακούστε το λίγο και σκεφτείτε λίγο την, το, το, το, το μυαλό ενό ανθρώπου του 77 που γράφει αυτό το πράγμα Αυτή λοιπόν η παράξενη έτσι πολύ minimal μουσική είναι αυτή που ξεκίνησε α, αυτό που αργότερα έγινε γνωστό ως τέκνο Συγκεκριμένα το όνομά τη Τέκνο Μουσική το παίρνει από μία φράση από, από ένα βιβλίο του Άλβιν Τόφλερ, ενό συγγραφέα. Το βιβλίο ονομάζεται Το Τρίτο Κύμα, The Third Wave. Και ο Χουάν Άτκιν, ένα από του πρώτου πρώιμη τέκνο-dj, ε, καθαρή τέκνο, έγινε γνωστό, αν και έγραφε ελέκτρο στην αρχή, έγινε γνωστό αργότερα ω μάλλον ο πατέρα τη πρώιμη τέκνο, τη πρώτο τέκνο. Ε, διάβασε μία φράση μέσα στο βιβλίο, Το Τρίτο Κύμα. Αυτό ο Άλβιν έγραφε και τεχνοκρατικά νόβελ παιδί μου και ο Χουάν Ατκίνς πήρε από μέσα μία φράση που έλεγε, που έλεγε «Techno Rebels» και του άρεσε η έννοια του «Techno Rebels» και κράτησε το τέκνο για να περιγράψει τη μουσική του. Dancing, είναι μάλλον πολύ πετυχημένο το ότι χρησιμοποιήσε αυτό το, το όνομα το no τέκνο no", από τη φράση «Techno Rebels» για να περιγράψει τη μουσική γιατί είναι γεγονό ότι από, τα, από σχεδόν όλα τα είδη μουσική τα οποία έχουν αναπτυχθεί ε, στην ιστορία τη μουσική, τη σύγχρονη μάλλον μουσική, θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα, η τέκνο είναι αυτή η οποία στον λιγότερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη μουσική, με εξαίρεση μάλλον κάποια πολύ ψαγμένα ethnic πράγματα τη Αφρική που μπορεί απλά να μην τα ξέρει κανένα, η τέκνο λοιπόν ε, δε, ήταν σχεδόν αδύνατο για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με κάποιο τρόπο να, να την εκμεταλλευτούν και να την χρησιμοποιήσουν για καπιταλιστικού λόγου. Να την χρησιμοποιήσουν διαφημιστικά, να την χρησιμοποιήσουν για να πουλήσουν ιδιαίτερα κατάλληλο μάρκετινγκ και προμόσιον εμπορευματοποιήθηκε πάρα πολύ αυτή η μουσική αλλά ε, ήταν έγινε μάλλον πολύ σύγχρονα και μάλλον με, π, όχι και τόσο αποδοτικά για αυτούς που το κάνανε. Η τέκνο λοιπόν μουσική, γιατί δεν το είπαμε έτσι και συγκεκριμένα και για να κλείνουμε κιόλας έτσι στην, στην εισαγωγή ουσιαστικά αναπτύχθηκε το, το 1988 ξεκίνησε όχι το 1980, από το 1980 ξεκίνησε να, να αναπτύσσεται στο Detroit στο, στο Detroit της ΗΠΑ και κατά το 80, γύρω στο 88 άρχισε να περιγράφεται και ως τέκνο πήρε το όνομά της όπως είπαμε τον Φανάτκινς από εκεί και πέρα εξαπλώθηκε απίστευτα πολύ σε... Συνήθως σε μεγαλύτερο βαθμό, σε πιο απελευθερωμένες κουλτούρες Όχι τόσο μέσα στα μαγαζιά δηλαδή, περισσότερο σε πάρτι και από ανεξάρτητους DJ Άρχισαν να αναπτύσσεται Και έτσι σιγά σιγά μουσικά κιόλας να περάσουμε σε κάτι πιο τεχνικό Άκουμε FKI και συγκεκριμένα το CD, ένα CD του 2006 ο οποίος γράφει αρκετά, θα μπορούσαμε να πούμε, πρώιμη αλλά με, με διάφορα στοιχεία και από άλλα είδη μουσικής, πέρα από την τέκνο. Και παράλληλα με την ιστορία του τέκνου, ας περάσουμε και μάλλον στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι, ουσιαστικά εντάξει η ιστορία μιας μουσικής μόνο δεν δεν μπορούσε να αποτελεί ε, το σημαντικότερο κομμάτι τη εκπομπή. Σίγουρα η, η, η όλη νοοτροπία των parties στα πλαίσια τη Free Techno είναι αυτή που έτσι μας έχει δελεάσει σαν ιδέα. Γι' αυτό λέγαμε να κάνουμε τώρα μια εισαγωγή για την έννοια των Free Party. Ένα κίνημα το οποίο ε, αναπτύχθηκε λίγο αργότερα, βέβαια, λίγο μεταγενέστερα, αλλά παράλληλα με το κίνημα τη DIY, δηλαδή το κίνημα τη αυτοοργάνωσης ε, ε, σε όλου του βαθμού, από το πώ θα κάνει, φτιάχνει πράγματα μέχρι το πώ θα διασκεδάζει. Συγκεκριμένα προφανώ τα Free Party πιάνουν το κίνημα τη διασκέδασης, το κίνημα, συγγνώμη, ε, τον τομέα τη διασκέδασης. Α δούμε λίγο λοιπόν την ιστορία των Free Party. Ε, και να, να σα πούμε ότι θα σοκαριστείτε με το πόσο μαχητικά ε, έχουν υπερασπιστεί οι άνθρωποι ε, αυτό το, το, το, το, σε ισοπήκα, μπορούμε, το δικαίωμα στη διασκέδαση. Το οποίο εντάξει, όσο και, να, όσο και πολιτικά και να είμαστε ε, σε ένα επαναστατικό πλαίσιο, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να αρνηθεί κανεί ότι ένα άνθρωπο δεν μπορεί μόνο να, να τρέχει πράγματα. Ε, σίγουρα πρέπει κάποια στιγμή να κουλάρει, να ηρεμεί, να περνά λίγο χρόνο με τον εαυτό του, να περνάει λίγο χρόνο με, με άλλο κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν κομμάτι και η διασκέδαση και ακόμη πιο σημαντικό η αυτοοργάνωση Λοιπόν Δικαιολογία για να αλλάξει κομμάτι θέλα Μιας και έτσι μπήκαμε και σε πιο τσίλικα μουσικά μονοπάτια, γιατί μιλάω μόνο εγώ <laughs> <σίλια> Έλα, εντάξει θα μιλήσω λίγο, σε αυτό. Ε, λοιπόν, ε, γενικότερα το κίνημα των free parties είναι ένα κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε ε, κυρίως στην Ευρώπη. Ε, βασικά χρησιμοποιείται πιο ευραίως στην Ευρώπη παρά στην Αμερική. Είναι ουσιαστικά πάρτι τα οποία, σαν στόχο, δεν έχουν ε, έχουνε βασικά κατεξοχήν, είναι πολύ σημαντικό ο κομμάτι του το χορό. Το να, να, να διασκεδάζεις μέσω του χορού. Δηλαδή, όχι τόσο πολύ το να είσαι αναστροφή με του υπόλοιπου ανθρώπου, όσο το να ξεδώσει χορεύοντα, τέλο πάντων. Ακούγεται παράξενο, αλλά είναι ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο, μου, για να, για να ξεσκάσει ένα άνθρωπο. βέβαια φυσικά έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Τώρα υποκειμενικό το τι είναι θετικό, το τι είναι αρνητικός για τον καθένα. Θα τα δούμε ρε παιδί μου και θα κρίνετε και μόνοι σας. <Τι> Σε μια γενικότερη νοοτροπία λοιπόν τα free parties είχαν σαν στόχο απλά ο κόσμος να περάσει καλά και να χορέψει. Χωρί, ε, Σπάνια, ιδιαίτερα αρχικά, αρχικά δεν υπήρχε καν η έννοια του να βγει κέρδο από αυτά τα πάρτι, μια και ο περισσότερο κόσμο συμμετείχε ε, εντελώ συλλογικά στο τι παροχέ θα, θα έβνε σε, ε, σε αυτό το πάρτι. Ε, Αργότερα, βέβαια, προφανώ όταν διαπίστωσε ο κόσμο ότι ήταν πολύ προσιτό σαν, ε, σαν οτροπία και προσέφερε στον κόσμο αρκετή διασκέδαση, προφανώ υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν οικονομικά, αλλά δεν είχαν ιδιαίτερη επιτυχία για άλλη μια φορά. Με μερικέ αφεί εξαιρέσει, βλέπε Love Parade κτλ. Αλλά περισσότερα γι' αυτό αργότερα. Θα σταματήσω να μιλάω. Απλά να πω ένα πράγμα. Πολύ συχνά λοιπόν ε, ό, η, τα, αυτά τα πάρτι λάμβαναν χώρα. Έτσι, δίνω κιού τώρα. Αυτά τα πάρτι λάμβαναν χώρα. Ε, επειδή η κουλτούρα η οποία ε, απολάμβανε αυτού του είδου τη διασκέδαση ε, εκείνη την εποχή ήταν κυρίω η κουλτούρα των κόσμων που, του, του, του κόσμου που δεν πήγαινε σε μαγαζιά, ήταν ενάντια στην, ε, στη διασκέδαση στα μαγαζιά και ήταν και πολύ συνδεδεμένη με το κίνημα, με, με του καταληψίε, ανά, ανά τι περιοχέ τι οποίε αναπτύχθηκαν. Ε, ένα πράγμα το οποίο είναι λογικό γενικά γιατί. Κατά τα ψέματα, όπω και ακούτε όσοι δεν είστε και ιδιαίτερα fan τη μουσική, διαπίστωσα ότι τη μουσική θέλει πολύ συγκεκριμένη μάλλον, ψυχοσύνθεση για να την ακούσει. Τέλο πάντων, α μην μπαίνουμε σε υποκειμενισμού. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ε, πολύ συχνά ένα από τα πιο συχνά με, μέρη διεξαγωγή αυτό του πάρτη ήταν είτε εγκατελειμμένα κτίρια τα οποία καταλαμβάνονταν από αυτού που θέλαν να πραγματοποιήσουν το πάρτι, ελεύθεροι χώροι μέσα σε δάση ε, ή σε, σε ανοιχτού χώρου, ακόμα και πλατείε, βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσει όπως θα δούμε και αργότερα, υπήρχαν διάφορα προβλήματα με τις τοπικές αρχές. Ας δούμε όμως συγκεκριμένα για το, για το κίνημα των καταλήψεων, των καταλήψιακών parties, squad parties. Ε, αυτά τα πάρτι ε, στις καταλήψεις πάντων, που γινόταν ε, από τους δύο ε, και από, τους, ε, από τον κόσμο που ήθελε να πλαισιώσει τα πάρτι στην ουσία ε, ήταν προφανώς ξέρω, ε, δεν είχε κάποιο κόστος ε, για τον κόσμο που υπερχόταν ή ένα μικρό αντίτιμο στην στη πόρτα ε, ίσα ίσα και να βγουν τα έξοδα φαντάζομαι you yeah. σε στι με και γενικότερα ξέρω, τα τεκνο πάρτι που γινόταν ε, μόνο και μόνο από το όνομά τους α πούμε free ε, ήθελα να δείξουν ότι είναι και δωρεάν και εκτός ξέρω κάποιο κάποια στιγμή για να μπει μέσα στο πάρτι και ότι ήταν ελεύθερα με για τον κόσμο ήταν κάτι μια ελεύθερη ε, ιδεολογία. Πώς να ας πούμε στο πάρτι μπορείς να κάνεις, βγάζεις αυτό το θεσμός, με μια ελευθερία κινήσεων, ξέρω λοιπόν, κι από, από τον κόσμο. Ναι, με, με λίγα λόγια ουσιαστικά ότι ε, ε, μεγάλη έμφαση πέρα από την έλλειψη κέρδους ε, για τους μετέχοντες αυτό που είπε και η συμπαραγωγός ότι ε, πρέσβευαν την ελευθερία του καθενός να περάσει ε, όπως έκρινε αυτός ω, ε, ωραία, δηλαδή με απόλυτα ελευθερία κινήσεων, φυσικά πάντα περιοριζόμενος από την ελευθερία των διπλανών του δηλαδή να μην επέμβει στην στη προσωπική ελευθερία του κάθενό. <Το φυσικά αυτό είχε ε, μια ευρία ερμηνεία από τον καθένα και προφανώς είναι απόλυτα λογικό δηλαδή ε, όταν έχεις γύρω σου αντιρατσισμό αντισεξισμό, ε, οριζόντιες δομές τελείως γιατί δεν υπήρχαν ε, ουσιαστικά σχέσεις του διοργανωτή με τον ε, με το πούμε, για να το θέσουμε ευγενικά, ήταν η ίδια με τη σχέση ενός που ήταν στην ομάδα καθαριότητας, ενός που ήταν στην ομάδα περιφρούρησης, δηλαδή ήταν όλοι ίσοι και όλοι συμμετείχαν εξίσου στη διοργάνωση, οπότε σκεφτείτε πόσο άνετα είσαι γύρω με, με... με... με... με από τέτοιου ανθρώπους, πόσο ελεύθερος νιώθεις. Oh <laughs> my και για να εμβαθύνουμε και λίγο, γιατί ήμασταν σε ένα debate για το πώ να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, ε, συγκεκριμένα λοιπόν, η... για να αντιληφθείτε για τι επίπεδα αυτοοργάνωση μιλάμε, τα free parties και αργότερα φυσικά και τα free techno parties ε, είχανε, ήταν απόλυτα, μα απόλυτα ε, αυτόνομα σε, σε επίπεδο οργάνωση. Δηλαδή, ο κόσμο έφερνε τον ήχο, ο κόσμο έφερνε το, το φαγητό, ο κόσμο έφερνε το αλκοόλ και ό,τι άλλο ήθελε για να απολαύσει τέλο πάντων το πάρτι. Και ουσιαστικά όλα τα, τα, από, την, από την προστασία του χώρου από την αστυνομία, από την προστασία του χώρου από άτομα τα οποία μπορεί να μη σεβόντουσαν την, την απόλυτη ελευθερία των άνθρωπων γύρω του, ε, από, από το καθάρισμα, μαζεύανε χαρακτηριστικά οι ομάδε καθαριότητα που ήταν ο κόσμος ουσιαστικά αποτελούνταν από όλο τον κόσμο που ήταν στο πάρτι, μαζεύανε ένα πράγμα το οποίο εντάξει, δεν το βλέπουμε ούτε καν. Εδώ που κάνουμε κάποια πάρκα και υποτίθεται ότι το καθαρίζουμε τον χώρο, μαζεύανε τι γόπε από, από τα τσιγάρα του. Για ε, γιατί πολύ συχνά γινόταν σε δασικέ περιοχέ και προφανώ δεν ήθελαν να αφήσουν τον το, το χώρο όπω φαντάζεται ότι θα τον άφηναν. Ε, και μαγειρεύανε για όλο τον κόσμο. Ο, γενικά ήταν εντελώ αυτόνομο όλε οι ανάγκε τη διοργάνωση. Καλύπτωταν τον κόσμο ο οποίο συμμετείχε. Δεν υπήρχε καμία ανάγκη ε, να, να, να υπάρξει εμπορική σχέση, εμπορματική σχέση εκεί μέσα. και πριν τα free parties γίνονταν πιο πολύ σε τοποθεσίες που ήταν εκτός του κέντρου της πόλης ας πούμε και εκτός πόλης πολλές φορές οι αγροτικές περιοχές και τα λοιπά οι κτίρια και πίσω από αυτό το πράγμα υπήρχε και ένα άλλο πρόταγμα αν θέλετε του αυτό της των και των δημόσιων χώρων και των εγκαταλελειμμένων χώρων και για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο ας πούμε υπήρχε και ένας θεωρητικός ο οποίος έγραψε κάποια βιβλία πάνω σε αυτό το θέμα ο Hacking Bay ο οποίος έβγαλε τις TAZ, Temporary Autonomous Zone, η θεωρία των προσωρινά αυτόνομων ζωνών όπως το, όπως το ονομάζει και γενικά το κόνσεπτ αυτής της θεωρίας ήταν ότι σε οποιοδήποτε μέρος στο οποίο βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι και αυτό που μιλώντας δηλαδή μπορούν να το υπερασπιστούν και να δημιουργήσουν τις συνθήκες στις οποίες θέλουν είτε για να διασκεδάσουν είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο αυτή η περιοχή καθίσεται κατευθείαν μια προσωρινά αυτόνομη ζώνη Το concept ήταν ας πούμε ότι Οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό το πράγμα Που γίνονταν η αυτονομιζόνες κτλ Μπορούσαν καθότι Δρούσαν τέλο πάντων Σε συνθήκε εντό εισαγωγικών Απόλυτες ελευθερίας κτλ Μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλανε αυτά τα, αυτά τα events ήταν τελείως Απελευθερωμένα από Οποιαδήποτε θεσμική επιβολή Ρε παιδί μου ότι μπορούσαν σε αυτά τα άτομα να καλλιεργηθεί ένα είδος με, κατά κάποιο τρόπο συνείδηση ώστε να, να μπορούν να δράσουν και εκτός αυτών των ζωνών με Με τον ίδιο τρόπο γενικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη θεωρία πάνω σε αυτό το πράγμα άμα σας ενδιαφέρει να τη διαβάσετε ξανά λέω θεωρητικός ονομάζατε Hacking Bay ε, το βιβλίο TAZ Temporary Autonomous Zone Ontological Anarchy Poetic Terrorism μπορείτε να το ψάξετε Ε, και παράλληλα καλώς και μουσικά, μιας και πλησιάζουμε και στο πραγματικό, στο κίνημα της free techno, τέλος είναι το κεντρικό κομμάτι τη εκπομπή. Ε, ανεβάζουμε λίγο και τη μουσική, ας πούμε, να, για να ανταποκρίνετε λίγο περισσότερο και στην αισθητική. Πώς περάσαμε στο Free Tecno. Ουσιαστικά στην ε, περιοχή της Ευρώπης τα, τα Free Parties είχαν περισσότερη σχέση με την Tecno παρά με οποιοδήποτε άλλο είδους ε, ηλεκτρονικής ε, χορευτικής μουσική, μουσικής Οπότε κάπως έτσι ε, κατέληξα να ονομάζεται και η μουσική Free Tecno Γενικά αν έχετε παρατηρήσει, το... στη συγκεκριμένη φάση το τέκνο το γράφουνε με ΚΑΠΑ αντί για CH παιδί μου, για να διαχωρίσουν ότι αυτό είναι ένα διαφορετικό είδος μουσικής από την πρώιμη τέκνο που υπήρχε τόσο ως, ε, ως tempo, BPM και τα λοιπά, όσο και σαν αισθητική και όσο και σαν την όλη κουλτούρα που χαρακτηρίζει την Free Techno. Πού ήταν όλα αυτά που είπαμε, τα free party, η αυτοοργάνωση... και το πολύ ενδιαφέρον με την uh, Free Techno ήταν ότι ε, αυτοί που οργάνωναν τα τα φεστιβάλ ή τα free party που ε, μετέπειτα ονομάστηκαν Technivals από το τέκνο και το festival, ας πούμε ε, ναι, αυτοί που τα οργάνωναν και οι DJs έφτιαξαν έφτιαχναν και αυτή η μουσική και επηρεάζονταν έτσι πιο πολύ από ίδιο όπως η jungle, η gabber, η pro, techno εννοείται η hardcore, η rave μουσική Βέβαια σε αυτή την περί... βέβαια ουσιαστικά πήγαν τη μουσική, την προχώρησαν σε ένα πιο ε, σκοτεινή αισθητική, ας πούμε, ρυθμό κτλ. Και, και αυτό που σα το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι πολλές φορές παίρνανε samples α πούμε, από εκφορέ στην τηλεόραση από ταινίες γενικά από την pop κουλτούρα και τα πράγματα που έπαιζαν πολύ ας πούμε τον καιρό που φτιάχναν τα κομμάτια και ουσιαστικά συνδυάζοντας τα, τα samples αυτά με την με την που έγραφαν φτιάχναν ε, κατά κάποιο είδο ήταν σαν σχολεία την επικαιρότητα ή τα γεγονότα γύρω τους Πολλές φορές και με τους τίτλους των κομματιών και με το πως έδιναν τα samples αυτά με το υπόλοιπο κομμάτι Γενικά δηλαδή βλέπουμε σε πολλά κομμάτια της τέχνης διάφορου τίτλου διάφορους α, τίτλους που είτε έχουν πολιτικά προτάγματα είτε είναι απλά πολιτικοί είτε σχολιάζουν κάποιο γεγονό που ξέρεις αναρωτιούνται όλοι γιατί να έχει αυτό το τίτλο και είναι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος είναι απλά ότι ε, ήθελε να πει κάτι ο, ο δημιουργό του κομματιού και το έβαλε στον τίτλο Όπως είπαμε και πιο πριν η μουσική αυτό του και το κίνημα γενικότερα αναπτύχθηκε πιο πολύ στην Ευρώπη και ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα... και για αυτά τα party κυρίως έχουμε περισσότερες πληροφορίες αλλά φυσικά δεν γίνονταν μόνο εκεί τέτοια party ήταν πάρα πολύ διαδεδομένα και σε άλλες χώρες όπως η Ολλανδία, η Ιταλία, η Γαλλία αναφέραμε πριν για τη Score και η Τσεχία Και λοιπόν κάπου εδώ να μιλήσουμε... Οπα, ναι, sorry. να μιλήσουμε και για άλλο ένα μάλλον σημαντικό κομμάτι αυτού του είδους μουσικής το οποίο ε, είναι μάλλον ε, ίσως από τα πιο αμφιλεγόμενα κομμάτια ειδικά στους κύκλους των, ε, των πολιτικοποιημένων τέλο πάντων ανθρώπων που ναι αυτό ήταν πολύ αόριστο και αν δεν έχετε καταλάβει ήδη μιλάμε για την κουλτούρα των αρχιωτικών Από πολύ νωρί λοιπόν στην, στην κουλτούρα των Free Party, στα πλαίσια τη απόλυτη ελευθερία τη έκφραση, φυσικά ε, στα πλαίσια που δεν επηρεάζει την ελευθερία κάποιου άλλου, ε, πολλοί κόσμοι επέλεγε να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία στην ελευθερία για να δοκιμάσει ή για να απολαύσει, ή, κατά τη γνώμη του τέλο πάντων, οπωσδήποτε, ε, κάτι το οποίο ήταν παράνομο υπό συνθήκε, αλλά λόγω του καθεστώτο αυτονομία και ελευθερία που του προσέφερε η συγκεκριμένη, ε, η συγκεκριμένη συνθήκη, επέλεγε να το κάνει. Πιο συχνά τουλάχιστον από ότι μάλλον επέλεγε να το κάνει υπό άλλε συνθήκε. Από πολύ νωρίς, λοιπόν στο κίνημα των Free Party γενικότερα υπήρχε ε, εκτεταμένη στη να χρήση ναρκωτικών. Ε, στα πλαίσια αυτό όπω είπαμε, τη ελευθερία ε, του πειραματισμού ή απλά του, του χασίματο στη μουσική, ε, όπω ε, θα μπορούσε να πει κανεί. Φυσικά με μία λογική ματιά πάνω στο, πάνω στο όλο ζήτημα με, με, με, με, με, με τη ματιά ενός εξωτερικού παρατηρητή θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει αρ, θετικά και αρνητικά σε, σε αυτό το σημείο Για να μην το κάνουμε κόντρα και με, λέμε μία τα θετικά, μία τα αρνητικά ή τέλος πάντων την υποκειμενική μας κρίση πάνω σε αυτό το θέμα αν μπορούσαμε να το κάνουμε σε μορφή τσι, σάντουιτς ας πούμε εναλλακτικά Έχουμε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα το οποίο, πάνω στο οποίο θα μπορούσε να βασιστεί κανείς για να κατακρίνει αυτή την επιλογή των, των ανθρώπων ε, ότι τα ναρκωτικά σαν ουσίες γενικά είναι ουσίες οι οποίες σε καταστέλουν είτε σου αλλοιώνουν την αντίληψη και με αυτόν τον τρόπο σε καθιστούν πιο πυθύνιο στις συστημικές επιβολές, ότι σε κάνουν να χαζεύεις, ας πούμε, σου στερούν εφηία, σου στερούν... Ε, γενικά σου, σε χαζεύουνε βασικά, όμως το περιγράφει όλα και με αποτέλεσμα εν τέλει να αποτελούν κατασταλτικό μέσο Είναι γνωστό άλλωστε ότι αρκετά από τα ναρκωτικά τα οποία κοινοφορούν σήμερα έχουνε στο παρελθόν διακινηθεί εξ ολοκληρώ από, από, από, από μυστικέ υπηρεσίε όπως η CIA, ας πούμε και το Crack Είναι γνωστά αυτά γενικά, μπορείτε να βρείτε και στο ίδιο οι πάνω σε αυτό, για τα σκάνδαλα και θα μπορούσε κανεί να πει λοιπόν ότι η επιλογή αυτών των ανθρώπων να καταναλώνουν ναρκωτικά ήταν μια επιλογή η οποία που κατέ... ήταν ουσιαστικά σαν να αυτοκαταστέλλονταν. Ε, φυσικά πάνω σε αυτό, άμεσο αντεπιχείρημα θα μπορούσε να είναι το ότι κα κατά ψέματα περισσότερο κόσμο χρησιμοποιεί ουσίε οι οποίε υπάρχουν γύρω μας, οι οποίε είναι εξαρτησιόγονες. Βέβαια, είναι γεγονό ότι δεν αλλοιώνουν τόσο πολύ την αντίληψη όσο κάποια από τα ναρκωτικά που κατανάλωνε και καταναλώνει ο κόσμο σε αυτά τα πάρτι αλλά νομίζω σίγουρα θα μπορούσε άνετα να, άνετα να συγκριθεί το κεφάλι στις εισαγωγικά που σου προκαλούνται από αυτές τις ουσίες με το κεφάλι που σου προκαλεί το αλκοόλ δηλαδή ίδιες βλακίες μπορείς να κάνεις με το ένα, ίδιες βλακίες μπορείς να κάνεις με το άλλο και απλά επειδή τυχαίνει το αλκοόλ για λόγους καπιταλισμού να είναι νόμιμο ε, Προφανώ ο κόσμος κατακρίνει το παράνομο γιατί είναι το, πώς δηλαδή, το συστημικά σωστό ε, ακόμα πιο αστείο είναι ότι πολλοί κόσμοι επίση ε, κατανοούν ουσίε που είναι, θεωρούνται ελαφριά ναρκωτικά. Δεν θα, χωρίς να χρειάζεται να το εμβαθύνουμε περισσότερο. Ε, και θεωρεί ότι είναι κάτι λιγότερο ή κάτι πιο ήπιο, ας πούμε, από κάποια βαρύτερη ουσία. Το οποίο είναι κάτι τελείω υποκειμενικό, ανάλογα με τον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι τελείω διαφορετικέ οι επιδράσει που έχει η κάθε ουσία στον κάθε άνθρωπο, από το αλκοόλ μέχρι την κοκαίνη, α πούμε. Και προφανώ είναι στην ιδιοσυγκρισία ε, του καθενό το. Αν τον καταστέλει εν τέλει, αν τον χαλάει, αν τον, ε, τον, κάνει, κα, αν τον, αυτό, αν τον κάνει μη παραγωγικό κομμάτι ενός κινήματο. Από την άλλη πάλι θα μπορούσαν πολύ εύκολα κάποιοι να επιχειρηματολογήσουν υπέρ του κινήματο, το οποίο ε, πιστεύει ότι όλη η όλα τα πράγματα που κάνει σε πολιτική ύπαρξη ακόμα και οι διασκέδασεις θα έπρεπε να γίνονται χωρίς καμία εξάρτηση από καμία ουσία. Το καφέινι μέσα, το νικοτήνι, το αλκοόλ φυσικά και τα αναρκωτικά. Αλλά σαν ανταπάντηση, εννοείται και σε αυτό το κίνημα, είναι ότι ε, σε μια κοινωνία η οποία σε καταστέλει και σε επηρεάζει με τόσους πολλούς τρόπους, είναι απόλυτα στην ιδιοσυγκρασία σου πώς θα ηρεμήσεις τις στις στιγμές που επιλέξεις να ηρεμήσεις. Είναι δηλαδή επιλογή του ανθρώπου. Και ακόμα και το επιχείρημα ότι ε, σε αποδυναμώνουν σε τέτοιο βαθμό που είναι πιο δύσκολο να, να πολεμήσεις, ας πούμε, με το σύστημα και με τους στρατιώτες του πάλι δεν, δεν, δεν υφίσταται αυτό σαν επιχείρημα υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι κομμάτιας που λέει ο λόγος και είναι απόλυτα μάχημα, τέλος πάντων, εντάξει, βλακό σχόλιο εντάξει, απλά δεν στέκει σαν επιχείρημα γενικά στέκεις σε ένα θεωρητικό επίπεδο, το straight edge αλλά στην κοινωνία που ζούμε είναι μάλλον, πώς να το πω, μάλλον, μάλλον... Μ, ανεγκέφαλο να καταστέλλεις δηλαδή τον εαυτό σου ακόμα περισσότερο σε μια είδη κατασταλή. Λοιπόν, Ταξ' προσωπικές απόψεις εννοείται εκφράζονται. Και πάνω σε αυτό το σημείο ε, μπήκαμε και σε ένα κομμάτι το οποίο το φυλάγαμε ειδικά για αυτή την περίπτωση. Πάλι από FKY, ε, ο καλλιτέχνη ε, ψησαγωγικά που ακούγαμε και πιο πριν. Ε, με το κομμάτι Use Don't Abuse. Στα πλαίσια τη γενικότερη νοοτροπίας ε, που συνόδευε την χρήση ουσιών σε, στα, στα free techno party και στα free party, Όπως λέμε και ελληνιστή, άμα σε πίνει, μην το πίνεις. Δηλαδή, ουσιαστικά η νοοτροπία του ότι είσαι έχοντα την απόλυτη ελευθερία με οποιοδήποτε τρόπο να απολαύσει αυτά τα πράγματα που μπορεί να απολαύσει στο πάρτι. Ε, αλλά, όπω είπαμε και πριν, η ελευθερία σου τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία κάποιου άλλου. Δηλαδή, ε, απόλυτα ελεγχόμενα και με απόλυτο σεβασμό προ του ανθρώπου γύρω του, χωρί να γίνονται ε, επιβάρυνση. Φυσικά, βέβαια, αυτό δεν ισχύει και, ε, και σήμερα. Ήθελε κάποια επίπεδα συνείδηση αυτό για να τηρηθεί. Ο κόσμο λοιπόν κατανάλωνε ουσίε με. με σε μια για να βιώσει όποια ελευθερία μπορεί να ήθελε με σεβασμό στον στο διπλανό του και στο τι θα μπορεί να έκανε. Κάτι παρόμοιο που πραγματικά όπως λέμε το, το κάνεις και σήμερα όταν βγαίνεις με φίλους σου έξω και με θάσσα, πούμε, με αλκοόλ το ότι σέβεσαι να μην κάνεις βλακίες που... αυτό, ναι. Κατανοητό νομίζω. Φυσικά, ε, όπω ε, παντού όπου βάζει το ποδαράκι του ο Συνουσιάζεται το Δίας τέλος πάντων ε, Όταν έγινε αντιληπτό από, ε, ο, Βασικά όχι να το πάρω λίγο αλλιώς στα πρώτα βήματα του κινήματο τη Fritekno, το πιο το επικρατέστερο ναρκωτικό που χρησιμοποιούταν από τον ε, κόσμο που ήταν φαν ε, τη χρήση ε, ουσιών ήταν το MDMA, ε, μία αμφεταμίνη τέλο πάντων. Ε, το οποίο συγκεκριμένο ναρκωτικό κατασκευαζόταν σε, σε εργαστήρια ας πούμε, τα οποία τα διαχειριζόταν κόσμο ο οποίο δεν είχε στόχο να βγάλει κέρδο από αυτό. Ε, Πολύ κέρδο τουλάχιστον, δηλαδή δεν ήταν στα πλαίσια τη διακίνησης ζωή κοκαίνη τέλο πάντων. Αρχικά έτσι. Αργότερα φυσικά όταν έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει μία αγορά για τέτοια πράγματα. Και σε αυτό, Προφανώς πολλοίς κόσμος άρχισε να φτιάχνει δικά του εργαστήρια, να παράγει αυτή την ουσία με στόχο να την εκμεταλλευτεί και να βγάλει πολλά φράγκα, όπως και τελικά έγινε για κάποιους ανθρώπους αυτό, δηλαδή ουσιαστικά ε, για, για, για, τις, για τις ανάγκες εισαγωγικά, για την επιθυμία των ανθρώπων να, να απολαύσουν τη δημιουσική με αυτόν τον τρόπο, ε, δυστυχώς δημιουργήθηκε μια αγορά η οποία ουσιαστικά έφερε τα κακά αποτελέσματα ε, που, ενδε, που πολλές φορές συνδέονται με τη χρήση, κάποιες φορές συνδέονται με τη χρήση αυτών των ουσιών, τελος πάντων. Χαρακ... Ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του συγκεκριμένο είναι ότι ε, η δημιουργία του έκσταση, πούμε, ένα ενός ναρκωτικού, το οποίο περιέχει MDMA, το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά για, για, για καταστάσεις RAVE, καταστάσεις δηλαδή χορευτικών ηλεκτρονικών πάρτι, ε, σχεδόν δηλαδή ειδικά, το οποίο και έχει γίνει από τα πιο γνωστά ναρκωτικά στους ε, υψηλότερους κύκλους ανθρώπων οι οποίοι στους πιο μέσο αστούς που θέλουν να απολαύσουν με διαφορετικό τρόπο τη μουσική σε κάποιο κλαμπ Λοιπόν, ε, αυτά για, για το θέμα των ναρκωτικών γενικά, ε, και ας, που είναι μάλλον και ένα από τα πιο ταμποζητήματα σχετικά με, το, με, το, με αυτό το κίνημα τέλος πάντων διασκέδασης. Ε, ε, δυστυχώς ευτυχώ είναι στα χέρια των ανθρώπων οι οποίοι ε, συμμετέχουν κάθετος, διοργανώνουν, γιατί όπως είπαμε η συμμετοχή σημαίνει και συνδιοργάνωση σε αυτά τα events, με εξαίρεση φυσικά αυτά που έχουν εξελιχθεί σε θεσμούς ας πούμε, και έχουν γίνει πιο, πιο εμπορικά. θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα. Είναι στη διακριτική ευκαιρία αυτών των ανθρώπων να διαχειριστούν αυτό το θέμα, τέλος πάντων. Ε, και με τον τρόπο που θα επιλέξουν να το διαχειριστούν. Και σιγά σιγά, μιας και έτσι μάλλον είδαμε τα γενικότερα χαρακτηριστικά ε, του, της μουσική ε, και του κινήματος αυτού, ας πάμε σε πιο συγκεκριμένα παραδείγματα για να, για να δούμε λίγο και περί πρόκειται ε, πλέον και, και, και κάπως παλιότερα, σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Και για αυτή την... θα επιλέξουμε αυτό το σημείο για να δυναμώσουμε λίγο ακόμα την, πώς θα δούμε, τη... τη μουσική, ας πούμε, να την κάνουμε λίγο ακόμα πιο δύσκολη. Ελπίζουμε να μπορείτε να ακολουθήσετε όσοι δεν είστε φαν και ακούτε απλά για την ιστορία. Ράντιου και έλεγκε τριέρωμένο το κομμάτι. και τόσο δυναμικά μουσικά ρεβλού να, να... να αρχίσουμε να σχολιάσουμε και το... ένα μεγάλο φεστιβάλ γινόταν στην Τσεχία ε... ένα μεγάλο technical τεκνιβάλ, γιατί για τέκνο πρόκειται το Czech Tech όταν ε, συνήθω τέλειο, κάποιο από στο Κυριακό τέλη του ε, Και προσελκύει έτσι χιλιάδε κόσμο. Συγκεκριμένα 40.000 ε, 40 ε, άνθρωποι ε, παρευρέ, ε, βρέθηκαν πούμε, το 2003, και αντίστοιχα τόσοι το 2006 στο συγκεκριμένο. όπως το Long Parade ή το Street Parade τα πρώην ε, παρατημένα, κατευθυνμένα στρατόπεδα ή κοντά σε κάποιο δάσο έτσι ε, ο, μέρη τέλο πάντων τα οποία έχουν όμορφη πτήση. Παίζει ένα θεματάκι, κάτι, κάτι παίζει, μισό λεπτάκι να το διαδώσουμε. Και δεν ακούω να πείσει. Παρακολουθώ τα μηνύματα, Μισό λεπτάκι. Ένα τεχνικό. Μισό, μισό λεπτάκι. Τώρα μάλλον δεν ακούγεται τίποτα και επιστρέφουμε ήρεμα ήρεμα εκεί που είχαμε εμεί. Λοιπόν, για κάτσε. Νομίζω είμαστε καλά. Σε αυτό το πάρτι υπήρχε ε, σχεδόν, ε, καθ... όχι δεν υπήρχε οργάνωση, υπήρχε οργάνωση βέβαια από το, από τη, από το κόσμο που το διοργάνωνε. Ε, ωστόσο η ιδέα του free techno είναι σε στην προσωπική ελευθερία και ε, ε, ευθύνη ας πούμε που έχει ο καθένας για τον εαυτό του. ο μου πέρασμα σε Friendscore. Λοιπόν, λοιπόν ε, που λέτε, μιας και αλλάξαμε και μουσική, να περάσουμε... Όχι, εντάξει, βασικά, όχι, περίμενε, περίμενα. να δόξουμε πιο μετά αυτό Δεν ήθελα να δόξουμε τώρα, Θέλω κάτι πιο περίμενε <Λοιπόν> Ναι, εδώ είμαστε αυτό ήθελα, έτσι, πιο συγκρουσιακά πράγματα Know, να πούμε. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα τώρα για μία συγκεκρι... συγκεκριμένη περίπτωση του CheckTech η οποία είναι και από τις πιο ενδιαφέρουσες. Το 2005, λοιπόν, το CheckTech. Oh, Ακούμε MicroPoint και Pentothal. This. Το 2000, λοιπόν, η, η αιτήσια διοργάνωση Τσεκ Τεκ έτοιμάζε ένα πάρτι, σε μία δυστυχώς σε αυτή το επίπεδο της εξελισσίας της είχε γίνει πιο εμπορική, μάλλον πιο κοινωνικά αποδεκτή. Είχε ετοιμάσει λοιπόν ένα τέκνο πάρτι, ένα free τέκνο πάρτι σε ένα νικιασμένο συγκεκριμένο χώρο στην Τσεχία. Συγκεκριμένα ήταν το 12ο αιτήσιο φεστιβάλ αυτό. Κίνησα λοιπόν κοντά στην πόλη του Μίλεκ Παρασκευή προ 29 Ιουλίου 2005 και ενώ από πολύ νωρίς η αστυνομία είχε μπλοκάρει τους, τους δρόμους στον αυτοκινητόδρομο γύρω-γύρω προκαλώντας συγκεκριμένα μία γραμμή, μία ουρά λωρίδα 8 κιλιο... χιλιόμετρων Συγκεκριμένα λοιπόν σε συγκεκριμένα σημεία του, του αυτοκινητόδρομου ήταν ε, budget τέλο πάντων ε, ε, λένε, όχι, όχι τυπική, όχι... Όχι περιπολικά, ήταν ματ, τα αντίστοιχα τη Τσεκία, τα οποία σταματούσαν αυτοκίνητα ανάλογα με το τι χρώμα ήταν το αυτοκίνητο, αν είχε τα τουάζι τζίβε ο ιδιοκτήτη. Ε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, με ό,τι φασιστική ας πούμε δικαιολογία μπορούσα να φανταστείτε, του σταματούσαν και του απαγορεύαν να συνεχίσουν. Κάποια στιγμή λοιπόν, γύρω στα 150 άτομα έκατσαν στον δρόμο, ε, απαιτώντα ε, να του αφήσουν να συνεχίσουν μέχρι την πόλη του Μίλεκ. Κάποια στιγμή λοιπόν μετά από 6 ώρες, μετά από ένα τελεσίγραφο που είχε δώσει η αστυνομία για την εκένωση των ανθρώπων, γύρω στις μία ώρα, σκάνε μπάτζι με κανόνια νερού, γύρω στους 300 μπάτζους είχε εκείνη τη στιγμή στην περιοχή, με, με κανόνια νερού, με κλόπ να βαράνε ε, ανεξαρτήτως φίλου και, και σωματότυπου, αγόρια, κορίτσια, σκυλιά, ό,τι είχε ο κόσμος. Έγκυε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έχουν, έχουν πει αυτόπτε μάρτυρε που είδα το σκηνικό μέσα στον αυτοκινητόδρομο για να του διώξουν εκτό. Ήρθανε, μου να, να πεμπλοκίσουν την περιοχή. Που του σταματάγανε, δεν του να προχωρήσουν και αφήναν του υπόλοιπου να προχωρήσανε. Ε, συγκεκριμένα την ώρα που του χτυπάγανε, ήρθαν γερανοί, μαζεύσαν τα άδεια αμάξια. Περνάγανε οι μπάτσε και χτυπάγανε τα ηχεία που βαλούσαν οι άνθρωποι τους πετάγανε δακρυγόνα και ε, πώς λένε, ε, μυοπαραλυτικά μέσα στα αυτοκίνητα σε κάποιε περιπτώσεις τους κρατάγανε μέσα στα αυτοκίνητα και τους ανοίγανε μετά την πόρτα μιλάμε για φρικτά επίπεδα βίας, α, α, ανούσια, για κόσμο ο οποίος δεν αντιστεκότανε καν Ναι, αυτό να το αναφέρουμε κάποια στιγμή την ώρα που θες το πει πες τωρε Όχι τίποτα, απλά για να καταλάβουμε τα μέτρα που πήραν οι μπάτς εκείνη τη μέρα. Ένα ακόμα, ένας έφερα ακόμα και το τάγκ του. πούμε, του στρατού για να, ας πούμε... Τρομάξε τους μπάτς, βασικά. Είδε τόσου αστομικούς τέλος πάντων να κάνουν τη δουλειά του και πήρε το τάγκ του και ήρθε να δει τι γίνεται. Σουριαλισμός, επιβ Τέλο πάντων, να συνεχίσουμε λίγο πιο σοβαρά. Ε, κάποια στιγμή λοιπόν, ταυτόχρονα με όλα αυτά ε, που γινόντουσαν, ε, βγήκανε στην, τηλεόρα, στην τηλεόραση βγήκε ο, ο, ο η αστυνομία έλεγε ότι διαλάει το CheckTech 2005 γιατί ήταν παράνομο το συμβόλαιό του, ρε παιδί μου, ότι είχαν παραβεί κάποιον όρο και ο ιδιοκτήτης το είχε ακυρώσει. Και κάποια στιγμή, το, κατά τη διάρκεια όλου αυτού του πανικού που γινόταν από τις μία η ώρα, βγήκε ο τύπο στην τηλεόραση και έπαιρε ε, παιδιά τι λέτε, να το συμβόλαιο. Εγώ είμαι εγώ τα θέλω τα παιδιά, ξέρω εγώ εκεί, δεν, ε, δεν έχω κάποιο πρόβλημα μαζί του. Δεν, δεν, δεν το έχω ακυρώσει το συμβόλαιο. Ε, η, μια υρουσιαστεί τέλος πάντων ε, από το ένα κόμμα, τέλο πάντων τη περιοχή, ε, ε, ζήτησε από του αστυνομικού να σταματήσουν ε, ε, να κυνηγάνε τα παιδιά τόσο, που δεν είχαν διαπράξει κανένα. Γλίμα, φυσικά δεν έγινε τίποτα, εννοήτε, καλά δεν περίμενε και κανεί. Τέλο πάντων, κατά τη διάρκεια του βραδιού, αρκετέ χιλιάδε κόσμος κατάφεραν να περάσουν μέσα από τι αστυνομικέ γραμμέ, αφήναν τα αμάξια του πίσω μακριά, περπατούσαν μέσα από χωράφια και δασάκια και καταφέραν να φτάσουν μέχρι και 5.000 στον αριθμό στην περιοχή διοργάνωση. Περίπου 300 αμάξια κιόλα κατάφεραν να περάσουν. Και η λοιπόν ξεκίνησε να παίζει από τα ηχοζητήματα. Τι κάνει λοιπόν ξανά οι μπάτσοι, κάνουν μία δημόσια δήλωση ε, ότι οι επισκέπτες περνώντας μέσα από τα χωράφια ε, ε, προεκάλεσαν βλάβες στι περιουσίες των ανθρώπων που ήταν δικά τους τα χωράφια. Ε, ενδεικτικά εδώ να αναφέρουμε ότι υπάρχουν αρκετοί μάρτυρε από, από τα γειτονικά χωριά οι οποίοι ε, είπαν αργότερα ότι το πρωί τη ίδια μέρα, πριν καν αρχίσει να έρχεται ο κόσμο, αστυνομικοί του προσήγαγαν στο τίμημα και του βάλανε να υπογράψουν πλαστέ καταθέσει ότι είχαν όντω βλάψει. Δηλαδή είχαν όντω και, κατα, και πλαστέ καταθέσει. Ε, για όσου φυσικά δεν δέχτηκαν να το κάνουν έτσι κι αλλιώ. <Τι> Τέλο πάντων λοιπόν. Ε, η, υπήρχε, ε, υπήρχε αυτή η ανακοίνωση της αστυνομία στα κανάλια, αυτό που δεν είπαν όμω στα κανάλια, ε, προς μεγάλη μπασταδοσύνη του, όχι ότι δεν το ξέραμε, είναι ότι η αστυνομία ετοίμαζε, ε, με δυσκολία επικοινωνία, να αμβάνεστε από άτομα που είναι μέσα στη μέση ενός, ε, ενός, ενός, ενός δάσους, ενός, ενός χωραφιού ας πούμε, πόσο δύσκολο είναι να επικοινωνήσουν για να μάθουν τι γίνεται στην υπόλοιπη, στην υπόλοιπη χώρα, ότι ετοιμάζανε πέσιμο οι μπάτς, λοιπόν. <Τι> Πήραν λοιπόν αστυνομία και από μια γειτονική πόλη. Α πούμε, φέρανε. δεν μπορείτε να φανταστείτε τι, τι επιχείρηση στήσανε γιατί η πρώτη επιχείρηση το πρωί δεν του είχε βγει πάρα πολύ καλά γιατί τραυματίσανε πολύ κόσμο και επικοινωνικά δεν δούλεψε με το μέρο του. Στι 4 λοιπόν και 25 τη δεύτερη ημέρα, πάνω από 6.000 άτομα ε, είχαν να αντιμετωπίσουν άλλο ένα τελεσίγραφο τη αστυνομία να φύγουν. Αν δεν το κάνανε, θα επακολουθούσε αστυνομική δράση. 5 λεπτά αργότερα. Ξεκίνησε η επίθεση. Περίπου χίλιοι ματατζίδε, ε, σε εισαγωγικά ματατζίδε τη με άπειρα, άπειρα δακρυγόνα. Υπάρχουν και φωτογραφίε στο ίντερνετ, αν θέλετε να κοιτάξετε. Check Tech 2005. Ε, προσπάθησαν να τα Φανταστείτε τώρα να είσαι σε ένα χωράφι, φανταστείτε και και να σου ρίχνουν δακρυγόνα και νερό για να φύγει να πας στο διπλάνο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα γιατί πε περιστατικό μιλάμε. Δεν μιλάμε για πόλη να πα να κρυφτεί να κάνει ναρανεί. Μιλάμε σε ανοιχτό χώρο. Να. να, να... Να επικρατεί αυτό ο πανικό τέλο πάντων. Ενδεικτικά χρησιμοποιούσαν τι άβρε και τα γκλόπ του για να καταστρέψουν τα ηχοσυστήματα που δεν πρόλαβε ο κόσμο να τα μαζέψει. Ανελαίει το ξύλο σε κόσμο. Φυσικά και εδώ είναι και τα, το αρκετά ενδιαφέρον σημείο. Ο κόσμο ο οποίο ήταν στο πάρτι και ήταν προφανώ και ε, αγανακτισμένο, θα μπορούσε να πει κανεί για, για το τι συνέβη. Αντιπιτέθηκε. Βέβαια δυστυχώ είναι γεγονό ότι τα δακρυγόνα σε ένα πλήθος είναι μάλλον πολύ αποτελεσματικά ε, αλλά πάντησε στην επίθεση των αστυνομικών με πέτρες ε, και πολλές φορές και με ε, μάχη σώμα με σώμα Αυτό βέβαια είχε το αποτέλεσμα ε, γύρω στις 7.20 που τελείωσε η, ακριβώς πριν από τα, τα βραδινά νέα που τελείωσε η επιχείρηση είχαμε 50 συνολικά τραυματίε και από τις δύο μεριέ. σε κάποιο σημείο νομίζω αν δώσετε μισό λεπτό Ε, συγκεκριμένα βασικά η, η αποτίμηση, ε, εντάξει βέβαια προφανώς είναι μάλλον κάπως υπερβολή αυτό, είναι, είναι 30 συμμετέχοντες στο πάρτι και 50 αστυνομικοί τραυματίες έτσι, για, για, άμα σε κάποιους αρέσουν τα νούμερα. το Σάββατο 31 Ιουλίου μετά από το μετά από το περιστατικό αυτό, Στι ε, στις δύο η ώρα έγινε ένα μια, ε, μια μια, ένα demonstration, μια πορεία μια κόσμο που μια μια 5.000 μια με απέτηση μια ε, μια να μια μια μια μια μια μια μια μια μια μια μια μια μια μια μια μια μια μια μια Ακολούθησαν κάποιες ρεφορμητιστικές στάσεις, έγινε μια πορεία η οποία κατέληξε σε πάρτι, το οποίο είναι λίγο αστείο, είναι γεγονός, αλλά ε, γενικά αυτό από τη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι μια από τις καλές περιπτώσεις, ας πούμε, ε, και, και καταστολής δυστυχώς, αλλά και απάντησης του κόσμου που οποίος συμμετείχε σε αυτά τα πράγματα και το πώς υπερασπίζεται ε, αυτή, αυτές τις ζώνες αυτονομίας που Επίσης χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός της χώρας ε, ανέφερε ότι ε, τα άτομα πούμε, που συμμετέχουν σε τέτοια πάρτι όπως είπε ο ίδιος δεν είναι απλά παιδιά που χορεύουν, αλλά επικίνδυνοι οι ανθρώποι, αν είναι δυνατόν. Και αυτή φυσικά η άποψη δεν ήταν μόνο του Πρωθυπουργού στην α, Τσεχία, το ίδιο συνέβαινε και στο Λονδίνο που αναφέραμε πριν για τα πάρτι και τα λοιπά όπου εκεί πέρα είχε γίνει λίγο πιο ε, σκληρή η φάση δηλαδή υπήρχαν ε, συγκεκριμένα σώματα των Μπάτσων τελοςπράτων τα οποία αναλάμβαναν να βρίσκουν και να ε, σταματάνε τέτοια πάρτι Γεγρημένα στο λανθάνασμε, προσπάθησαν και να κατά κάποιο τρόπο να πενικοπήσουνε ε, όλα αυτά τα πάρτι και τα λοιπά και σε μια κλιματολογική εντός αγωγικόν τροσμό περιγραφή των rave party και τα λοιπά. Γενικά λέει ότι είναι μουσική που περιέχει ήχους που καθαλοκλήρου ή κυρίως χαρακτηρίζονται από την εκπομπή συνεχών και παναληπτικών χτύπων. Εντάξει, τέλεια περιγραφή. Ναι, τέλος πάντων. Δηλαδή, στο Λονδίνο η κυριως χαρακτηριζονται απο την εκπομπη συνεχων και παναλυπτικών χτυπων ενταξει τελεια περιγραφη ναι τέλο παντων δηλαδη στο λονδινο η οτι οι μπάτσοι είχαν το δικαίωμα, ας πούμε, να... Ε, σταματήσουν ένα πάρτι το... αν το πετύχουν να διοργανώνεται ε, είχαν δικαίωμα να ρίχνουν πρόστιμα είχαν δικαίωμα αν ε, αντιληφθούν πούμε, ότι κάποιο πηγαίνει σε ένα τέτοιο πάρτι να τον σταματήσουν και να τον συλλάβουν Και γενικά οι κυβερνητικοί ας πούμε, είχαν μια άποψη του ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν πούμε, ένα κίνημα νέων, δηλαδή ένα κίνημα της νεολαίας, το οποίο ας πούμε, για κάποιο λόγο το φοβόντουσαν και λόγω των ε, ναρκωτικών και λόγω των... Και λόγω του ότι ήταν τόσο μαζικό ρε παιδί μου και θα μπορούσε να προβεί σε κάτι πιο ριζοσπαστικό και επικίνδυνο ίσως Οπότε σε, αυτό, σε όλο αυτό το κλίμα καταστολή θερασμού που υπήρχε, τα πάρτι δυστυχώ κατέληξαν να γίνονται με πολύ λιγότερα άτομα, σε καθόλου κεντρικά σημεία όπου δεν μπορούσαν να ενοχληθούν ας πούμε, οι κάτοικοι, δεν μπορούσαν οι γείτονε να φωνάξουν μπάτσου κτλ. Και, και κάπω έτσι κατέληξαν να γίνονται εκτό κέντρου, σε, σε περιοχέ στην εξοχή α πούμε και με πολύ, λίγα, με πολύ λίγα άτομα, δηλαδή καμιά σχέση με, τα, με τις χιλιάδες κόσμου που αναφέραμε πριν ας πούμε μπορεί πλέον αυτά τα πάρτι γίνονται με λιγότερα από 100 άτομα ώστε να είναι πολύ συγκεκριμένος ο κόσμος που το ξέρει, να μην διαρρεύσει Άλλο ένα πολύ ε, χαρακτηριστικό παράδειγμα, τέλος πάντων, ε, της, ε, της free techno, του, του, του free-technων κινήματος, τέλος είναι η ομάδα Spiral Tribe. Είναι ένα sound system free, free party sound system. Sound system is, είναι ε, από μια ομάδα, πολλά ηχεία που τα διαχειρίζεται για να διοργανώνει party και τέτοιες φάσεις γενικά. Ε, το όνομα Spiral Testament, δεν έχει σημασία από πού είχε το όνομα Spiral Tribe. Ε, αυτή ομάδα, αυτή, ναι, αυτό το free party sound system ε, δραστηριοποιήθηκε το πρώτο μισό του από το 1990 και μετά και παραδιοργαν... ε, ε, ξαναξεκίνησε από το 2007 να υφίσταται <Ρι> Από το 1990 λοιπόν μέχρι το 1992 η Spiral Drive αυτή ε, διοργάνωσε πολλά party και φεστιβάλ και σε εσωτερικές και εξωτερικές περιοχές με καταλήψεις, κλοπές, τρεύματος και τα λοιπά. έτσι, πολύ του στο κίνημα τη free techno γενικά Ε, φυσικά είχαν να αντιμετωπίσουν και αρκετά δικαστηρία τα άτομα τα οποία φέρονταν ως διοργανωτές του, της συγκεκριμένης διοργάνωσης αλλά ας δούμε μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα περιπτώσεων που αντιμετώπισαν από αυτοί οι άνθρωποι. Τον Οκτώβριο του 1990 διοργάνωσε το πρώτο πάρτι στο Βεροδυτικό Λοδίνο σε ένα, σε ένα σχολείο. Το δεύτερο πάρτι τους έγινε πραγματοποιημένο σε μια κατηλημένη αποθήκη, περίπου 5 ώρες ψηλή με ανοιχτό ουρανό. Το 1991 φτιάξανε κάνανε ένα. Στην Οξφόρντια τέλο πάντων, ένα πάρτι που κράτησε μία εβδομάδα. Δανείστηκαν ένα τοπικό sound system το οποίο δεν επιστράφηκε ποτέ. Και κάπω έτσι συνέχισε τον Ιούλιο του 1991, από τον Ιούλιο του 91 είναι βασικά ε, μέχρι το, τον Άυγουστο του 1991 συνέχισαν να διοργανώνονουν πάρτι. Ε, Όπου τον Άυγουστο του 1990 προσπάθησαν να κάνουν στο Helpsford ένα πάρτι το οποίο σχεδιάζανε να το κάνουν σε ένα ανοιχτό οριχείο σαν φυσικό αμφιθέατρο, ε, το οποίο τους το, βουκώσα, τους το χαλάσανε πριν, ε, πριν ξεκινήσουν να κάνουν η μπάτσοι. Ε, και χιλιάδες κόσμους που πήγαιναν για αρκετές ώρες μέχρι να βρεθεί ένα καινούριο μέρος ε, όπου έγινε, πραγματοποιήθηκε τελικά το πάρκο. Λοιπόν, και συνέχισαν μετά το 1991, όπου πραγματοποίησαν ένα party μαζί με το Sound System Circus Normal και φτάσανε τα 25.000 W <σίλωσαι> ε, Με αποτέλεσμα να, να δεχτούν εν τέλει παράπονα μέχρι και 14 μίλια μακριά από κόσμο για το θόρυβο Συνεχίσαν λοιπόν να πραγματοποιούν έτσι καταληψιακά και ελεύθερα πάρτι κάποια στιγμή φτάσανε και να, να κάνουν ένα πάρτι σε, στο πίσω μέρος ενός ε, ε, ε, σιδηροδρομικού σταθμού που κλέφανε ρεύμα από μία λάμπα ε, και γύρω στις 6.30 το πρωί που κλείνουν οι λάμπες, ε, κλείνουν τα φώτα <laughs> τους κόρθηκε ο ήχος τελείω, βρήκαν τέλο πάντων από αλλού ε, τελικά να πάρουν ρεύμα Φτάσανε το 1992 μέχρι και 25.000 κόσμος ε, σε πάρτι στο Καναδά περίπου 1000 με κατάφεραν περίπου για λίγο παραπάνω μία ώρα να παρτάρουν που σκάσανε 300 χιμπάτσι, αποκλείσαν τους δρόμους και μπήκανε μέσα και τους δέσανε όλους. Αυτά τα ενδιαφέροντα τέλος πάντων από, από, το, από το, τη Spiral Tribe η οποία ξαναξεκίνησε ξεκίνησε το 2007 να διοργανώνει τέτοιε εκδηλώσει, δυστυχώς αρκετά αλλάγμένη από, από την όλη νοοτροπία των free party και της free techno γενικότερα. Spiral Trab ε, είχε ένα στόχο με συζητά κόλμα με το συγκεκριμένα με το νούμερο 23, ε, γι' αυτό και ονόμασε ένα label του Network 23. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε για άλλη μια φορά έχει μπει το κομμάτι ε, από Γκουίγκο και Ναρκοτεκ Το κλασικό αγαπημένο μας κομμάτι Το παίξαμε βασικά στην αρχή Το ξανακούμε ενώ προσπαθούμε να βρούμε κάτι άλλο Όχι προσπαθούμε, το έχουμε Και περνάμε πάλι σε Narcotec και το κομμάτι λέγεται Le Pouvoir Έτσι για να ακούσουμε και λίγη μουσική, πολύ μιλήσαμε Θα θα μιλήσουμε για μια συγκεκριμένη ομάδα, τους Desert Storm ουσιαστικά θα με μέσω αυτού του κειμένου πούμε, το οποίο είναι μέρος ενός άρθρου, που, μια συνέντευξη που είχαν δώσει ε, παλιότερα Εμπειρίες μέσα από την ίδια την ομάδα, πως μεταξελίχθηκε ας πούμε από μια απλή ομάδα ας πούμε, ανώνυμων ανθρώπων που διοργάνωναν ε, παράνομα πάρτι ας πούμε, στην Κλασκόβη Μέχρι α πούμε, βασικά ακριβώς στην πορεία που πόσο και γίνανε σε συγκρότημα free techno με όλες αυτές τις που υπόθηκαν ήδη και τις DIY διαδικασίες. Ε, όλα αυτά λίγο, και αρκετά περισσότερα σε λίγο. Λοιπόν bon, και μετά το μουσικό διάλειμμα και το στουναρκοτέκνο μας SWIG, ακούσαμε το κομμάτι B, τώρα θα διαβάσω ο συμπαραγός το κείμενο που σας είπε πριν, έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι καλή φάση, ακούστε το. Όπως σα λέγαμε, βασικά ανακοινώθηκε ήδη για να δυο φορές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μία από τις πιο ενδιαφέρουσε ιστορίες που έχει να διηγηθεί η Free Techno Underground σκηνή είναι αυτή τον Desert Storm και το πως από μία απλή ομάδα ανώνυμων ανθρώπων οι οποίοι ξεκίνησαν διοργανώνοντα παράνομα parties στην Γλασκόβη εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο θρηλυκά σχήματα αυτού του χώρου, φτάνοντας με το Desert Storm Track στα μέσα του 90 μέχρι και την εμπόλεμη ζώνη τη Ιογεσλαβία, μεταφέροντα πέρα από το κινητό έχω του, φάρμακα και είδη πρώτε ανάγκη στην περιοχή. Οι εμπειρία που έχουν να μα διηγηθούν είναι συγκλονιστικέ άνθρωποι και όπλα παντού, πυροβολισμοί, φωνέ και, και χορός. Ήταν τρελό. Ο James έπαιζε το έπαιζε λαλούνα, το The Beat of the Drum, και κάθε φορά που το κομμάτι έφτανε στο αποκορίφωμα μάκιο απλά πυροβολισμού στον αέρα. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ιστορία ξεκινάει το 1990 στην Κλασκόβη η οποία την χρονιά αυτή ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών ε, είχε πάρθει ένα μέτρο ώστε τα κλαψ να, να έχουν άδεια και να παραμένουν ανοιχτά στις 5 το πρωί. Καθώ όμως το έτος ε, έληξε συνέβη το ίδιο και με την επίκαια των τοπικών αρχών. Ο, ε, ο Κέιθ όμως και μερικοί από του συντρόφου του ήταν αποφασιμένοι να συνεχίσουν και έτσι τον Ιανουάριο το 1991 Ξεκίνησαν μία σειρά από After War σε εγκατολιμμέρα κτίρια και συνθροδρομικές σειράγγες σε όλη την πόλη. <Συσχερή> Δεν είχαν ονόμα στην αρχή, τουλάχιστον όχι μέχρι την, τον πόλεμο του κόρπου, όταν, σατηρίζοντας την προπαγάνδα των smart bombs και των χειρονομικών επεμβάσεων, αναλυθή φρασιολογία που χρησιμοποιείται για να αποκρύψει τη σαρκώδια σχρολογία των πολιτικών επιχειρήσεων πήραν το όνομα «Desert Storm». Η ουσία της ονομασίας ήταν αντιπολεμική και συνόψιζε αυτό περίπου, κάνα, αυτό περίπου κάναμε, λέει okay. ο Έφο, Κέι. Έφοδος, δηλαδή να πάμε εκεί, να κάνουμε το κομμάτι μας και να ξαναφύγουμε. Με τέτοιού τους παράνομων After Hour Parties προσέλγυζαν κάθε είδους κόσμο. Punks, hippies, freaks, enzomaniacs που ήταν αποφασμένοι ούτως ή άλλως να τραβήξουν ανένα. Επίσης προσέλγυε και αυτούς που θέλαν μερίδιο από την παράνομη πίσνα. Η ιστορία γνωστή, τα κακά παιδιά θέλαν κομμάτια από την τράση και αυτους που θελαν μερίδιο απο την παρανομη πιζνα η ιστορια γνωστη τα κακα παιδια θελαν κομμάτι απο την τραση και ηταν δυσκολο να του σταματήσεις χωρίς να προσλάβεις κάποιους από αυτούς. Κι όταν λοιπόν προσλαμβάνει τέτοιου είδου ανθρώπους και όταν το κάνεις αυτό εν πάση περιπτώσει υπάρχει πάντα πιθανότητα να στραφούν εναντίον σου ε, Μέσα σε δύο χρόνια λοιπόν και καθώς ανέβαινε στην υπόλοιψη της underground σκηνή, αυτό ακριβώς συνέβη με τους desert storm Λίγο λίγο από γκικ σε geek, τα άτομα αυτά άρχισαν να ανακτούν όλο και περισσότερο έλεγχο Οκ, okay, θυμάται Κάποια γκικ στα οποία είχαμε χάσει αρκετά λεφτά δεν... Δεν μπορέσαμε να πληρώσουμε τους DJ's και έτσι τα από αυτούς. Αυτή ήταν και η στιγμή που όλα άλλαξαν. Όλα γινόταν πλέον για το χρήμα. Σ' ένα από τα μεγαλύτερα μας Geeks μαζέψαμε πάνω από 900 άτομα. Όλοι πλήρωναν είσοδο και ο Πορτιέρης κρατούσε τα μισά για την πάρτι του ενώ πολλοί από του ε, πέσανε θύματα ληστείας. Αν και το πάρτι καθεαυτού ε, ήταν φοβερά επιτυχή, όταν κάποια στιγμή προ τα, τα τελειώματα κοίταξα γύρω μου, δεν αναγνώρισα κανέναν πλέον γνωστό. Ο κόσμο που ξέμεινε ήταν απλά κάποια, κάποιοι μανιακοί, εξαθιασμένοι, που πολλοί από αυτού ήταν εξοπλισμένοι με μαχαίρια, στιλέτα κτλ. Εκεί ήταν που σκέφτηκα γάματα. Αν και είχα βγάλει τα περισσότερα χρήματα τη ζωή μου μέσα σε μία νύχτα, δεν ήταν αυτό που προσδοκούσα. Σε μια τυχέ συνάντηση στο Λονδίνο με τον Μαρκ από του Spiral Tribe και του οποίου αναφερθήκαμε και πριν, ίσω οι πιο γνωστοί free εκνοπάρτε οργανώτε στι αρχέ του 90 μου πρότεινε μια λύση. Βγάλετε τα λεφτά από την εξίσωση και θα γλιτώσετε από αυτού που τρέφονται από την μαύρη οικονομία τη νύχτα. Του εξήγησα ακριβώ το πρόβλημά μα και μου πρότεινε να ξαναγυρίσουμε πίσω στην Κλασκόβη, να μπουκάρουμε σε κάποιε παρατημένε αποθήκε και να το κάνουμε στο τζάμπα. Στο ερώτημά μου πώς θα πληρώσουμε τους DJs, μου είπε πως θα, εξ... θα εκπλαγείς αν συνειδητοποιήσεις πώς θα βοηθήσουν χωρίς αντάλλαγμα. Μου η ιδέα ότι θα ξεκινούσαμε κάτι με ανθρώπους που ενδιαφέρονταν για τέτοια πράγματα και μάλιστα θα ήταν αφιλοκερδός. Έτσι και έγινε λοιπόν, η Desert Storm εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο ζωντανές και άφοβες τέκνο κολεκτίβες της εποχής μας. Υπάρχουν όμως α... Υπήρχαν όμως ακόμη κάποιες εκκρεμότητες. Ο Keith και άλλο ένα Desert Storm μέλος είχαν συλληφθεί πριν ένα χρόνο για την οργάνωση ενός Rave Event σε μια εγκατελειμμένη αποθήκη και κατηγορήθηκαν για το ότι έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωή των παρευρισκόμενων ανθρώπων. Αν και δεν αποτελούσε αδίκημα αυτό, στην Σκοτσέζικη νομοθεσία παρένεβη το βρετανικό στέμα και η υπόθεση ξαναστάθηκε για εκδίκαση. Ήταν πλέον προφανές ότι κάποιος ή κάποιοι ήθελαν να χρησιμοποιηθεί αυτή η δίκη για τον παραδειγματισμό. Μετά από μία από τις πιο περιβόητες anti-rape δίκες στη Σκωτία και διοθώθηκαν και σιγά σιγά ένας νέος πυρήνας μελών άρχισε να αναδύεται υπό την ονομασία Desert Storm. ο Τζέιμς και η μια στιγμή Ωραία το χάσαμε λίγο αλλά επαναρχόμαστε Λοιπόν λέγαμε ο Τζέιμς και και οι δύο DIY και Free Party διοργανώτε από τον Όντιγχαμ βρήκαν ενδιαφέρον και προσχώρησαν στην ομάδα αναδιαμορφώνοντας ένα φορτηγάκι σε κινητή μονάδα με ηχοσύστημα το λεγόμενο Desert Storm Track το οποίο για πρώτη φορά σε διαδήλωση, οποία στο Traffic Square το 1994, η οποία. το οποίο πραγματεύονταν διόνυμα αδικήματα, α Η διαδήλωση γινόταν γι' αυτόν τον λόγο. Γιατί προσπαθούσαν να περάσουν κάποια τέτοιου τέτοιου είδου ε, νομοθεσίες τότε. Για να εμβαθύνουμε λίγο στο τι σημαίνει αυτό που πήγα να κάνω είναι πούμε ότι πήραν ε, τις νομοθεσίε που παραβίαζε ή όριακά παρα, το να στήσεις ένα τέτοιο πάτη π.χ. διατάραξη κινήσεις ηχείας ας πούμε, ε, κατάληψη χώρου κτλ και, και το κάνω ας πούμε σαν ειδική κατηγορία ας πούμε, διατάραξη κινήσεις ηχείας ε, επειδή, έγινε, επειδή έγινε σε rave party, κατάληψη χώρου επειδή έγινε για να γίνει rave party οπότε, ενίσχυσαν κάπως έτσι την ποινικοποίηση αυτού του πράγματος. Ωραία, συνεχίζοντας λέγαμε ότι αυτή το Desert Truck, όπως πάντων αυτή η μονάδα, εξελίχθηκε σε ένα έδος μέσο, με το οποίο γύριζαν τα κέντρα των Βρετανικών πόλεων και το οποίο προσέλκυε προσέλκυσε εν τέλει και το τρίτο νέο μέλο τον Ντάνι από το Μάντστερ, βετεράνος, του κινήματος, του, κινήματος, βετεράνος ναι, του κινήματος της Χασιέντας και τον, του asset κινήματος της Χασιέντας και ο οποίος ε, είχε επίσης ας πούμε εμπειρίες από διοργανώσεις παράνομων event ε, σε εγκατειλημμένες τοποθεσίε. Κατά την τρίτη και τελευταία διαδήλωση ενάντια του νομοσχεδιού της ποινική δικαιοσύνη τον Οκτώβριο του 1994, συγκλήθηκε μια ακόμα τυχαία συνάντηση. Περίπου 50.000 άνθρωποι είχαν κάνει πορεία στο Hyde Park και μόλις μετά τις 5, όταν δύο κινητά στήματα ήχου πλησίαζαν την Speakers Corners, τα ΜΑΤ άρχισαν μαζικά να μπλοκάρουν τις εξόδους του πάρκου. Ο συγκεντρωμένος κόσμος αρνήθηκε να διαλυθεί, η αστυνομία δεν ενέδειξε καμία ανοχή και εξαπέλυσε βία επίθεση εναντίον των διαδηλωτών. Με αποτέλεσμα 48 άτομα να συλληφθούν και ας πούμε, υπήρχαν και αρκετοί τραυματίες. Ο okay, θυμάται, γινόταν πανικό, απλά πανικό, καθαρό πανικό. Έβαλα τα ηχεία στην κορυφή του βάνα, κοιτάν του πάτσου, ανταποδίδοντας τα πυρά του με μουσική. Κατά τη διάρκεια των ταραχών, ένα τρελό, μακρομάλη, Σκοτσέζο έσπρωξε το κεφάλι του μέσα από το παράθυρο και είπε: Θέλω, οπωσδήποτε, τον αριθμό σου. Είπα: Τι στο δει, ολοφίλε, πάρ το αργότερα. Βρισκόμαστε στη μέση, μέση μια εξέγερση. Και συνεχίζει: Όχι, όχι, θα το πάρω τώρα. είσαι χαρτί και στυλό και ο Κέιτ είχαμε στην, στην ανάμνηση αυτού του σουρεαλιστικού σκηνικού <μ noticeable> Χάσαμε λίγο το ρυθμό, λοιπόν 2 εβδομάδες αργότερα και αυτό είναι ας το κομβικό σημείο στο στην ομάδα αυτή, 2 μάς αργότερα ο Σκοτσέζος αυτός τηλεφώνησε και είπε θέλετε να πάμε στη, βο στη Βοσνία, μια αυτοκοινωτοπομπή ε η οποία μετέφερε ας πούμε, Ηδη ε, πρώτη ανάγκη, φάρμακα κτλ., με, με, μαζί με το φορητό σας σύστημα ήχου. Τι μπορεί να πει κανεί σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν μπορεί να πει όχι, βρες κάποιον άλλον. Οπότε τον ρώτησα πόσε φορέ συμμετείχε σε τέτοιες, τέτοιου είδου αυτοκινητοπομπέ ανθρωπιστική βοήθεια και μου είπε τουλάχιστον πέντε. Οπότε σκέφτηκα, αν συμμετείχε πέντε φορέ και είναι ακόμα ζωντανό για να διηγηθεί την ιστορία του, δεν θα μπορούσε να είναι και τόσο άσχημο. Έτσι απάντησα θετικά και του μιά και δεν είχα πούμε, να κάνω κάτι καλύτερο το Α Χριστούγεννα. Κάπω έτσι λοιπόν οι Desert Storm ξεκίνησαν για ένα ταξίδι διασχίζοντα την Ευρώπη σε μια φάλαγγα ανθρωπιστική βοήθεια για τη Βοσνία, με κατεύθυνση τη Toozla, μια λιγότερο ελκυστική και βιομηχανική πόλη βόρεια-ανατολικά του Σαραγεύου. Δεν υπήρχε τρόπο να σκεγγραφίσει κανεί την άπρη πολυπλοκότητα του πολέμου τη Βοσνίας, αλλά η Τούσλα ήταν προστατευόμενη από τα Ηνωμένα ΕΕ Έθνη και δηλωμένη ω ασφαλή καταφύγιο. Κάτι που σήμαινε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα ασφαλή. Ήταν το σπίτι για χιλιάδες πρόσφυγες που είχαν ξεφύγει από την εθνική κάθαρση του Σερβικού στρατού, καθώς και από μερικές φοβερές μαζικές δολοφονίες. Οι Desert Storm έφτασαν στην πόλη πάνω στην ώρα για μία βασικά... Ναι, ακριβώ μπερδεύτηκα εγώ τώρα. Οι Desert Storm έφτασαν στην πόλη κατά την παραμονή της πρωτοχρονιά και την οποία δεν θα ξεχνούσαν καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Θα έπρεπε να παίξουμε σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Αλλά είχε καταστραφεί και έτσι ετοιμάσαμε το φορτηγό με τα συστήματα ήχου και το οδηγήσαμε στου δρόμου της πόλη. Δεν ξέραμε τι επρόκειτο να συμβεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε να συμβεί τίποτα από αυτά που θα ακολουθούσαν. Είχαμε ανοιχτή τη μουσική για περίπου 5 λεπτά και ξαφνικά όλοι οι στρατιώτε, κρατώντα τα όπλα, Κα... όπλα του, ερχόντουσαν τρέχοντα προ το μέρο μα. Η πρώτη μα ήταν σκατά, την κάναμε τη μαλακία μα. Αλλά στρατιώτε φώναζαν, «Χαμηλώστε τα φώτα και δυναμώστε τη μουσική». Είπαμε, είστε σίγουροι ότι το είπατε με τη σωστή σειρά. Μήπως εννοείται το αντίστροφο. Αλλά εκείνοι επέμεναν, «Όχι, έχουμε παραγγελίσεις από τον κυβερνήτη, χαμηλώστε τα φώτα και δυναμώστε τη μουσική». Μας δυναμώσαμε τη μουσική και ξεκινήσαμε να οδηγάμε ως δρόμου στη Στούζλα. Περάσαμε μπροστά από ένα πατσικό τμήμα και οι βγαίναν βιένα, έξω, πυροβολώντας τον αέρα με περίστροφα και με το φάρον αμένο, χορεύαν στο καπό ενός περιπολικού τους. <Κι> στη συνέχεια φτάσαμε στο πρώτο συγκρότημα κατοικίων. Σταματήσαμε στην άκρη του δρόμου και μέσα σε 5 λεπτά όλους οι πόρτες άνοιξαν. Άνθρωποι στα χέρια. Άνθρωποι, εμφανίζοντα από παντού, έβγαιναν από τις πολυκατοικίες τους με Νίκοφ στα χέρια και πυρβολούσαν στον ουρανό. Άνθρωποι παντού. Τα όπρα κροτάλιζαν, φω... φώναζαν και ούρλιαζαν και χόρευαν. Ήταν τρελό. Ο Τζέιμς έβαιζε λαλούνα στο ρυθμό των τυμπάνων και κάθε φορά που το κομμάτι, κάθε φορά που το κομμάτι έφτανε στο αποκόρυφωμά του ακούγονταν πυροβολισμοί στον αέρα. Ήταν η πρώτη νύχτα που η απαγόρευση της κυκλοφορίας είχε αρθεί στην πόλη εδώ και περίπου τρία χρόνια. Ήταν η παραμονή του πρωτοχρονιά και όλοι είχαν απλά τρελαθεί. Ήμουν λίγο ανήσυχο, κατά καιρούς γιατί φοβόμουν μήπως από την περιβολική χαρά και τον εκστασιασμό η κατάσταση ξεύγε από κάθε έλεγχο και άρχιζαν να περιβολούν ο ένας τον άλλον. Στο τέλος ο Κέιθ okay, εξηγεί πω ε, έβλεπε την εξόρμησή του στην Ποστινία ως ένα είδος, κάτι σαν πολιτισμικής βοήθειας, μία άμεση σύνδεση των ανθρώπων μέσω της μουσικής. Οι άνθρωποι εκεί είχαν, είχαν αποκοπεί από την απόλαυση και τη διασκέδαση με το να συμμετέχουν σε αυτό τον εφιάλ του πολέμου για τόσα πολλά χρόνια. Γιένοντας εκεί για μερικές εβδομάδες δεν είναι τόσο επικίνδυνο αλλά να βρίσκεται εκτεθειμένος σε μια τέτοια κατάσταση και για τόσο καιρό είναι ψυχολογία καταστροφικό. <Κι> Αυτά πάνω κάτω, προσπαθούσαμε να, μέσω αυτού του πούμε, σχήματος να μεταδώσουμε μια, μια εικόνα το πως μετασχηματίστηκε και να υποθύνουμε δικά τους λεγόμενα Η κατάσταση στη Βοσνία φυσικά προσέγγιζε την παράνοια ας πούμε, με όλα αυτά που περιγράφανα, Δηλαδή <laughs> το να βλέπει στρατιώτε με τα καλά σνικό στον μαζί με κόσμο, με ένα πολύ περίεργο κόσμο όπω είπαμε, ένα πολύ περίεργο συνεφύλευμα το οποίο υπήρχε εκείνη τον καιρό Τούζλα, Ήταν γενικά ένα, ένα τρελό σκηνικό. Εντέλειοι συγκροτήματα όπως το Desert Storm έχουν μία πολύ ουσιώδες ε, πώς να λειτουργία σε αυτές τι κοινικές εποχέ. Είναι αυτοί που προσπαθούν ακόμα να κρατήσουν τον το όνειρο να πιστέψουν σε κάτι, εκεί που όλοι γύρω τους χάνουν τους και η μηχανή, η μηχανή της βιομηχανίας απλά ε, αφομοιώνει οτιδήποτε ας πούμε σε αυτό και τη μουσική και την νυχτερινή ζωή και τη διασκέδαση σε ένα εμπόρευμα. Είναι μια δέσμευση, μια δέσμευση στην ε, άφοβη τέκνο αντικουλτούρα η οποία ε, δεν νοιάζεται για τα αδικήματα τα οποία για τους νόμους μάλλον, αυτό που ανέφερε πριν για το παιδί που προσπαθούν ας πούμε, να ε, εκμηδενήσουν όλες αυτές τις δραστηριότητες, τις ε, ελεύθερες, τις ε, αυτοργανωμένες, τις, ε, χωρίς αντίκτυπο και και διάφορα άλλα τέτοια. Μουσική Γενικότερα τι underground σκηνήσει η οποία δεν συμβιβάζονται πούμε με το κατεστημένο το εμπόρευμα και το mainstream Μουσική είναι κάτι παραπάνω από απλά μια συνέβριση ανθρώπων οι οποίοι Βρίσκονται σε ένα σκοτεινό μέρο υπό του ήχου του μπάσου. Για όλε αυτέ τι ρουάλ καταστάσει που ε, περιγράψαμε πριν, περιγράψανε οι ίδιοι μάλλον και τα οποία διαβάσαμε πούμε, με του στρατιώτε και τα καλάσνικοφτσμπάττσου που χοροπητούσαν πάνω στα, στα αυτοκίνητά του, πρέπει να επισημάνουμε ότι ας πούμε, τα πλαίσια εκεί ήταν τελείω διαφορετικά. Δεν έχουν να κάνουν με μια ε, κοινωνία η οποία. Το σύστημα λειτουργεί ας πούμε, και ο μπάτσο δρά, όπω δράει. Ήταν πούμε, τα πλαίσια που πρέπει να κατανοηθεί τελείω. Υπόλε συνθήκε, ξέρω εγώ. Ήτανε γι' αυτό πούμε, και εν τέλει ο ίδιο λέει ότι το να βρίσκεται για χρόνια σε μια τέτοια σε μια τέτοια κατάσταση είναι ψυχολογικό καταστροφικό, ας πούμε. Οπότε αυτοί πιστεύα σε αυτό που κάνω και πιστεύαν ας πούμε ότι οι μουσική στο και αυτέ οι λίγε βραδιές που βρέθηκαν και κανένα αυτό, α πούμε φορέ πήγανε. Προσθέτω κάποια χαρά σε αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι ας πούμε κανονικά ας πούμε, καταστράφηκαν οι ζωέ του και είναι καταστραμένε ακόμα, ας πούμε. Κόλυσε λίγο μουσική, αλλά επανήλθε όπω καταλάβατε. Back to the 80s από μόνο system, μόνο τον system. <συσχερή> Σας και τον Μανώλη, ξέρω αυτό, ξέρει αυτός που βοήθησε στη σύνταξη αυτού του σύντομου κειμένου. Έτσι, για ένα μικρό διάλειμμα, ακούμε μόνο τον και Back to the 80s. Κάπου εδώ, στο σκάσιμο το βγάλα ο Ηλίθιος. Και κάπου εδώ λοιπόν σιγά σιγά πλησιάζουμε και προς το τέλος της θεματικής αυτής της εκπομπής σε σχέση με το κίνημα τη Free Techno. Από την αρχή λοιπόν τη εκπομπή, μέχρι τώρα συζητήσαμε για την οτροπία των Free Parties γενικότερα και κατώ, κατά πόσο πολιτικοποιημένα είναι. Προφανώ όλα αυτά είναι μια άποψη, ο καθένας έχει εννοείται το, τη δυνατότητα και το δικαίωμα να βγάλει ό,τι συμπεράσματα θέλει. Συγγνώμη. Είδαμε τα κάποια θετικά, κάποια αρνητικά, τα αρνητικά μάλλον κυρίως κινήθηκαν γύρω στο πως αργότερα την εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι για να βγάλουν χρήματα με οποιοδήποτε τρόπο, είδαμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρούνται ταμπού και τα οποία ε, έχουν κάνει αρκετό κόσμο να βλέπει το κίνημα αυτό με σκεπτικισμό. Είδαμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα ε, φιλών, ας πούμε, τέκνο φιλών, τέκνο τράιμπς ε, και την κίνηση που είχαν ε, στο χώρο του κινήματος της Free Techno γενικότερα το Czech Tech και κάποια Spiral Tribe κτλ, Desert Storm ε, ενδεικτικά παραδείγματα καταστολής αλλά και εφευρητικότητα σε κάποιες περιπτώσεις ε, που επέδειξαν οι, οι διοργανωτέ κάθετο κάθετος ε, ας πούμε, του εκάστοτε Free Techno Party Είδαμε πόσο άρρηκτα συνδεδεμένο είναι με τι έννοιε τη ελευθερία των οριζόντιων δομών τη αυτοοργάνωση και πολλέ φορέ και του αντιρατσισμού και του αντιφασισμού και πολλών πολιτικών εκφράσεων, μέσα από τα τραγούδια καθ' αυτά αλλά μέσα και από την προταγματικά, από τη διοργάνωση και τον τρόπο με τον οποίο συντηρούνταν αυτά τα πάρτι. Ενδεικτικά πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα καταστολής αλλά και απάντηση σε αυτή την καταστολή. <χαι> και πάλι συγγνώμη. Αλλά και συγκεκριμένε περιπτώσει που το πήγαν πολύ μακριά και φάνηκε ότι, τους, ότι δεν του βγήκε άσχημα. Προφανώς ο καθένας είναι ελεύθερος να βγάλει τα συμπεράσματά του ε, Και έτσι κι αλλιώς σαν κουλτούρα γενικά την κουλτούρα του φρυτέκνου Είναι μια κάπως κλειστή κουλτούρα, είναι μια κουλτούρα underground θα μπορούσε να πει κάποιος Στα πλαίσια του που με, με τα οποία ασχοληθήκαμε σήμερα Δεν είναι κάτι το οποίο εύκολα θα το μάθεις, δεν είναι κάτι για το οποίο θα δεις αφήσεις, Είναι κάτι το οποίο γίνεται ε, στα πλαίσια... Στα πλαίσια που επιλέγουν αυτοί που θέλουν να συμμετέχουν και το ορίζουν. Αυτό δεν έβαζε πολύ νόημα που είπα γενικά. Δεν είχα καταλήξει τι ήθελα να πω. Τέλο πάντων. Αυτά λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε έτσι η ιστορία του, του κινήματο αυτού. Οι πληροφορίε για αυτό μπορείτε να βρείτε ιντερνετικά από τη Wikipedia στο freetekno.org καθώς και στα, στα ξένα indie media, ε, που αρκετές συζητήσει και θέματα έχουν ανέβει σχετικά με αυτό. Ελπίζουμε κάποιοι από εσά οι οποίοι ενδεχομένω να μην το ξέρατε ή να έχετε κάποια διαφορετική άποψη γι' αυτό να αρχίσετε να, να βλέπετε, ίσω αν τα καταφέραμε, και την άλλη πλευρά του ζητήματο. Ε, Προφανώ δεν πιστεύουμε ότι είναι το απόλυτα πρωταγματικό ε, από μόνο του, ειδικά με τον τρόπο που, έχουν κατα... που έχει καταλήξει να βρίσκεται σήμερα. Φυσικά υπάρχουν πολλά, πολλά, πολλά και πολύ υποσχόμενα παραδείγματα και κοντά μα. Προφανώ σε λογικά πλαίσια θα μείνει η ενασχόλησή μα με αυτά. Δεν χρειάζεται. Αυτά ήθελα να πω εγώ έτσι, σαν προσωπική εκτίμηση από την όλη η ιστορία. Η κουποπί θα ανέβει και χοραφημένη στο site του σταθμού, ώστε να μπορείτε αν θέλετε να την ακούσετε ή να την κατεβάσετε. Βέβαια, μάλλον θα είναι πιο εύκολο να αναζητήσετε και μόνοι σα κάποια πράγματα. Ε, γενικότερα, είναι, το, ένα πολύ θετικό είναι με, με, με αυτή τη μουσική είναι ότι μπορείτε πολύ εύκολα να κατεβάσετε και δωρεάν από το Ιντερνετ. Ε, πολλοί από του καλλιτέχνε δεν έχουν καν πνευματικά δικαιώματα για τα κομμάτια του. Μιλάω λίγο γρήγορα, συγγνώμη. Ε, αυτά λοιπόν, θα συνεχίσει να παίζει μουσική, να α, σας απευθυνούν χαιρετισμού χαιρετισμούς και πόλη υπόλοιποι παραγωγή. Ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ανώνυμο, εντάξει δεν χρειάζεται ο οποίος μας, ε, μας βοήθησε πάρα πολύ και με το μουσικό κομμάτι, έτσι μας, μας έδωσε ένα μεγάλο πλούτο έτσι μουσικής για να, να χρησιμοποιήσουμε και στη σημερινή εκπομπή. Και αυτό, θα ακολουθήσουμε στα ίδια πλαίσια μουσικής. Ε, Μείνετε. Γεια από μένα. Άντε να μιλήσεις και ένας άλλος. να πω και εγώ τους χαιρετισμούς μου στους ακροατές και να μην ξεχνάτε η εβδομάδα Γενεθλίων του Radio Revolt 88 και 7 συνεχίζεται θα έχουμε και την υπόλοιπη εβδομάδα θεματικές εκπομπές για διάφορα θέματα το Σάββατο θα έχουμε το δεύτερο live για τα γενέθλια του Σταθμού ε, σε πιο punk χαρακτήρα αυτή τη φορά θα παίξουν οι Craze, τη Μαύρη Μαγιονέζα, οι Παρίσακτοι ε, η Ranta Plan, η Zero Zero και η στίγμα 90, θα γίνει πάλι πάνω από το, το χώρο του Radio Revolts, στα γραστήρια της Φιλιοθήκης Οπότε θα σας δούμε εκεί Αντίο και ευχαριστούμε για, τα, για την παρέα, θα τα πούμε ξανά σε μια ηλεκτροφέτης εκπομπή Λοιπόν, ας και εγώ και αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση ας πούμε, πάνω σε όλα αυτά που υποθήκαν. Εντάξει, από τη στιγμή που δεν αγνοούμε ότι ας πούμε, η διδαστική είναι μέρο της ζωής μας. Ε, ουσιαστικά, αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ας πούμε, από το free-techno κίνημα είναι ας πούμε, οι ε, αυτοοργανωμένες ε, αντιεμπορευματικές ε, αντιεραρχικέ, αφιλοκαιρδές δομέ που, που κρύβει και που αναπαράγει. Και ουσιαστικά το ρευμόν αυτό ήθελα να πω εγώ, σαν παρατήρηση. Αν μπορεί να βγει πούμε, κάποιο συμπέρασμα από όλα αυτά, καλή νύχτα, εν πάση περιπτώσει.